Ξεκινάει η εκπομπή «Αστρική πύλη» σε λίγα λεπτάκια, τραγούδι ανάρξης και επαναρχόμαστε. Προσδεθείτε. Λοιπόν καλησπέρα και πάλι Καλησπέρα φίλοι του Ατλαντή και της Αστρικής Πύλης ε, Μινάς Παπαγεωργίου και Ανδρέας Πανατσόπουλος Εδώ στα μικρόφωνα του Ατλαντή στον Πειραιά Είναι η δεύτερη Αστρική Πύλη Ανδρέα Η δεύτερη Αστρική Πύλη για τη νέα εποχή Γιατί ήταν μια εκπομπή που ξεκίνησε από το Καρλόβαση της Άμου Το φοιτητικό σταθμό έτσι, χώρο. και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι η υποδοχή που μας επιφύλασαν οι φίλοι μας κατά την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά εντυπωσιακή τους ευχαριστούμε για τα μηνύματά τους τόσο μέσα από το email όσο και μέσα από το Facebook Να πούμε για τους φίλους που μας ακούνε για πρώτη φορά γιατί είναι μια καινούρια εκπομπή αυτή στην ουσία για τα Ρητζιανά τουλάχιστον της Αττικής ε, αυτή η εκπομπή ασχολείται με την εναλλακτική αναζήτηση. Δηλαδή, τι σημαίνει εναλλακτική αναζήτηση, Θα ασχοληθούμε με μια ποικιλία θεμάτων που ξεκινούν από τα ανεξήγητα φαινόμενα, τα παγκόσμια μυστήρια, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, ε, ζητήματα που σχετίζονται με τη διαστημική. Εναλλακτικά ταξίδια, θα κάνουμε διάφορε συνεντεύξει με ανθρώπου του χώρου, ερευνητέ, ακαδημαϊκού, του ευρύτερου χώρου τη αναζήτηση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπω και την προηγούμενη εβδομάδα έτσι και αυτή και σε κάθε εκπομπή θα έχουμε μαζί μας εξειδικευμένου ρεπόρτερς οι οποίοι διαθέτουν τις δικές τους ραδιοστήλε. θα μας βοηθούν σε κάθε εκπομπή έτσι ώστε να αναλύουμε κάποια πολύ ιδιαίτερα θεματάκια σχετικά με το χώρο της επιστήμης, του αποκρυφισμού, των εναλλακτικών ταξιδιών και των αστικών θρύλων Και οφείλουμε να σα πούμε ότι η αποψηνή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην εναλλακτική αρχαιολο έτσι. Όσοι από εσάς είχατε μπει στο, στη σελίδα που έχουμε στο Facebook αναζητήστε αστρική, μάλλον ραδιοφωνική αστρική πύλη ή Stargate FM στο Facebook θα μας βρείτε, κάντε μας φίλους, θα χαρούμε πολύ Ενώ να πούμε ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email υπάρχει το stargatefm.gmail.com Τέλος να πούμε ότι υπάρχουν και τα, το θέμα των SMS Μπορείτε να στείλετε Α ΑΛΦΑ κενό το μήνυμά σα στο 54 454. Επίση, καλό είναι να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στου υποστηρικτέ αυτή τη εκπομπή που την έκαναν πραγματικότητα. Είναι το περιοδικό Μίστερη. Τη εταιρεία Μεταεκδοτική. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ε, μέσα στο υπόλοιπο τη ώρα και με τον αρχισυντάκτη το Γιώργο Ιωαννίδη. Ο οποίο είναι μόνιμο συνεργάτη εκπομπή. Όπω επίση να ευχαριστήσουμε τι εκδόσει iRide και τον Νίκο Δοκουμαρτζή. Το Ο εκδοτικό οίκο τη iRide για όσου από εσά θέλουν να εκδώσουν το δικό του βιβλίο. Παρακάμπτοντα την συμβατική εκδοτική βιομηχανία. Είναι και αυτό ένα εναλλακτικό εκδοτικό θα λέγαμε. Λοιπόν, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε και κάτι καινούριο όμω στην εισαγωγή αυτή τη εκπομπή. Ευελπιστούμε να έχουμε να ανακοινώνουμε καινούργια πράγματα, Αντρέα, κάθε φορά. Συνέχεια, ειδικά μέχρι το 2012, τι αρχέ του, θα, που θα κάνουμε πολλού πειραματισμού με την εκπομπή, θα βγαίνουν συνέχεια έτσι οι ενδιαφέρουσε ανακοινώσει. Σήμερα σα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε site. Έτσι. Ε, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ανακοινώσουμε την επίσημη ιστοσελίδα τη εκπομπή Αστρική Πύλη η οποία φιλοδοξεί μεταξύ άλλων το, σημαντι... το, το κύριο και σημαντικό και μας το ζητήσατε πάρα πολύ αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό αρχείο εκπομπών έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ακούτε όλες τις αστερικές πύλες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. οφείλουμε Οπότε... να πούμε ότι μπορείτε πολύ εύκολα αυτή τη στιγμή να πάτε στο πληκτρολόγιο σας να γράψετε www.stargatefm.gr με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο ο Ανδρέας έδωσε το στίγμα stargatefm.gr ε... Είναι σε μια πρωτόλια μορφή ακόμα το site, mm -hmm. θα το διαμορφώσουμε σύντο χρόνο και να αποκτήσει αυτή τη μορφή την οποία θέλουμε. Νομίζω μέσα στους στόχους που έχουμε θέσει είναι να, έχουμε και να βάλουμε ένα παραθυράκι για chat, ώστε mm -hmm. να μπορούμε να συζητάμε και κατά τη διάρκεια τη εκκομπής. Βέβαια αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μέσω του facebook και με το email. Προσπαθούμε με πολλούς και εναλλακτικού τρόπους να ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας στην κεντρική σελίδα του stargatefm.gr θα έχετε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δείτε ένα βιντεάκι σχετικά με τι ελληνικέ πυραμίδε, που θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτηση. Το κεντρικό θέμα, μάλλον που θα αναλύσουμε μέσα στην πρώτη ώρα. Όμω, αυτά όλα θα τα δούμε τα σε επόμενα λεπτά. Εμεί πρέπει να μπούμε γρήγορα, Γρήγορα, Αντρέα, στην κανονική ροή εκπομπή και ξεκινάμε σιγά-σιγά με την πρώτη στήλη που δεν είναι άλλη από τα νέα από το όλο τον κόσμο. Έτσι. Επικαιρότητα, μεταφυσική επικαιρότητα. Τα πάντα, ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο θα τα ακούσετε από τον Ατλαντή. Μία μικρή γέφυρα και επανέρχομαστε Θα πέρασουμε στο πρώτο νεάκι για σήμερα για απόψε Μηνά, τι συμβαίνει στον πλανήτη Νιμπύρου ε, το θέμα του Νιμπύρου, του 12 του πλανήτη, έτσι όπως τον αποκάλεσε και έγινε ευρύτερα γνωστό από τα έργα του Μακαρίτη πλέον, του Ζαχαρία Σίτσιν, φαίνεται πως επανέρχεται στο προσκήνιο ενώ 2012, αυτή τη φορά όμω και μέσα από καθαρά επιστημονικά χίλια Αντρέα και αγαπητοί ακροατέ. Ε, Ένα γιγάντιος πλανήτη στο μέγεθο του Ποσειδώνα δεν αποκλείεται να εξωστρακίστηκε από το ηλιακό σύστημα στα αρχικά στάδια τη εξέλιξή του. Και αυτό δεν το λένε κάποιοι συνωμοσιολόγοι, αλλά το ανακοίνωσαν επισήμω αμερικανοί ερευνητές. Μελέτησαν λοιπόν κάποιες ζώνες αστηροειδών που βρίσκονται κοντά στην τροχιά του Ποσειδώνα και όλα αυτά τα δεδομένα που συνέλεξαν υποδεικνύουν ότι το ηλιακό σύστημα πρέπει να πέρασε μια πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση 600 εκατομμύρια περίπου χρόνια μετά τον σχηματισμό του. Τώρα, ο Ντέιβιτ Νεσβόρνι από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Southwest στο Τέξα, εκτιμά ότι αυτό το πρόβλημα θα λυνόταν αν το νεαρό ηλιακό σύστημα περιείχε έναν ακόμα γιγάντιο πλανήτη στο μέγεθο του ουρανού ή του Ποσειδώνα, ο οποίο εκτινάχθηκε στο διαστρικό διάστημα λόγω κάποια δυναμική αστάθεια. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχουν κάποιοι επιστήμονε οι οποίοι υποστηρίζουν ότι κάποιο γιγάντιο πλανήτη υπήρχε μέσα στο ηλιακό σύστημα και εκτό αυτού. Και αυτή τη στιγμή κόβει βόλτε κάπου εκεί έξω. Ε, τώρα όλα αυτά ίσω να σχετίζονται με όλε αυτέ τι θεωρίε τη ε, μυθολογία των Σουμερίων, που μιλούν για ένα δέκατο πλανήτη. Πολύ ενδιαφέρον νεάκι το οποίο πρόκειψε τώρα τα τελευταία τρία-τέσσερα εικοσιτετρά ώρα. Ναι, όντω ε, είναι μια πολύ ευλογο, ευλογοφανή υπόθεση που έχει κάνει αυτό ο επιστήμονα. Ε, θα ακούσουμε και άλλα πολλά σενάρια πάντως, έτσι. Σίγουρα. Και όσο, όσο πλησιάζουμε στο 2012, νομίζω. Ότι τέτοιου είδους νέα δεν θα ακούγονται αποκλειστικά και μόνο έτσι από χίλια ανεξάρτητων ερευνητών, ερευνητών της μυθολογίας ή ερευνητών των θεωριών συνωμοσία, αλλά και από επιστημονικά χίλια, για χίλιους δύο λόγους που δεν τους θα αναλύσουμε. αναλύσουμε. Και σιγά σιγά στην εκπομπή. Έτσι. Έτσι. Κάτι μου λέει ότι βάζω μουσικάρες για μουσικό χαλί σήμερα. Βέβαια δεν είναι ελληνικό ρόκ αυτό, αλλά δεν θέλουμε και να το πατάμε το ελληνικό ρόκ. δεν είναι για χαλή, δεν κάνει, θέλουμε κάτι να μας χαλαρώνει. Και πάμε στην επόμενη ειδήση κάτι το οποίο μας συντάρεξε την προηγούμενη εβδομάδα, όπως θα θυμάστε πολύ, πέρασαμε μια ημερομηνία, σημαδιακή ίσως, 11-11 του 2011, πολλοί τη συνέδεσανε με διάφορα περίεργα και παράξενα πραγματάκια. Και τι συνέβη λοιπόν στην Αίγυπτο, στην πυραμίδα του Χέοπα, Με βάση αυτή την ημερομηνία, την οποία κάποιοι τη συνδέουν ας πούμε, με μυστικιστικές λατρίες, εσωτερικά, εσωτεριστικές κινήσεις κτλ. Διαδόθηκε μια φήμη στην Αίγυπτο ότι στις 11.11.2011 επρόκειτο να γίνουν στην πυραμίδα του Χέοπα. Διάφορε τελετέ εσωτεριστών, μασόνων, δεν ξέρω, πολλά ακούστηκαν κυρίως στο ίντερνετ. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση δεν επιβεβαιώθηκε τελικά από τις Αιγυπτιακές αρχές, ωστόσο όλα τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν ότι η πυραμίδα του Χέωπα έκλεισε Λόγω των πιέσεων που άσκησαν κάποιοι Αιγύπτιοι κυβερνοναύτε, οι ε, οποίοι θεωρούσαν ότι θα γίνουν του εσωτερικού στι πυραμίδε και ω γνωστόνο φανατικοί μουσουλμάνοι, αυτοί δεν θέλαν να γίνουν τέτοια πράγματα στι πυραμίδε του. <Συσμύνω> Πάντω, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που έκαναν οι, οι αιγυπτιακές αρχέ, έπρεπε να κλείσουν την πυραμίδα καθώ προηγήθηκε μια μουσουλμανική γιορτή του Aid Al-Adha και είχε γίνει κάποιες ζημιές στην πυραμίδα και έπρεπε να κλείσει για συντήρηση. Οπότε το πρόβλημα μάλλον ήταν ότι, εντάξει, να κάνουμε μια μουσουλμανική όρτη στην πυραμίδα, η οποία δεν την έφυγε σαν αλλά να μην γίνει από κάποιο άλλο θρησκευτικό ρεύμα ή εσωτεριστικό ρεύμα. Ας πούμε. Έτσι κι νομίζω ότι τελευταία, τα τελευταία χρόνια δημιουργείται μια παράδοση α, Τέλεσης διαφορών happenings ή events σε τόπους μυστηριακούς έτσι παγκόσμιο ενδιαφέροντος Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι σίγουρα τα όσα συμβαίνουν στο, στο μνημείο του Stonehenge στην Αγγλία Θα έχουμε ε, κατά τη δεύτερη ώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε και για το Stonehenge Όπου κάθε θερινό ηλιοστάσιο μαζεύονται όλοι οι παγανιστές και οι Ιδρύδε από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο και κάνουν κάποιες συγκεκριμένες τελετές, τώρα με την έλευση της 11ης Νοεμβρίου του 2011, κάποιοι φαίνεται... Ενοχλήθηκαν να. και μάλλον οι αιγυπτιακές αρχές για να τα μπαλώσουν, γιατί μάλλον να τα μπαλώσουν προσπάθησαν, είπαν ότι κλείνει για συντήρηση, μάλλον υπήρχαν φόβοι δυσυδαιμονίας, μάλλον δυσυδαιμονία, mm -hmm. απέναντι σε πράγματα που τα οποία ένας δεν μπορεί να τα προσεγγίσει. Έτσι. Λοιπόν, περνάμε γρήγορα γρήγορα-γρήγορα στο επόμενο νέο. Έχει πάλι 10.30 η Ανδρέα. Έχουμε βγει από το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε τι να κάνουμε. <laughs> λοιπόν, αρκετοί από εσά θα έχετε ακούσει φυσικά τι ιστορίε για την κούφια γη και τα ταξίδια στο εσωτερικό τη γη. Έχουν βγει και αρκετέ ταινίε επιστημονική φαντασία. Πλέον, στο Ευρωπαϊκό Συγκρότημα Ακτινοβολία Σύγχρονων, εδώ στην ήπειρό μα, έχει ξεκινήσει ένα πρωτοποριακό πείραμα μέσα από το οποίο οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να αναδημιουργήσουν θα λέγαμε κάποιες τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο κέντρο της γης και να τις παρατηρήσουν όσο αυτό είναι δυνατόν σαν να βρίσκονται εκεί. Έχουν δοκιμαστεί βέβαια διάφορες μέθοδοι αυτή τη φορά έγιναν κάποιε τροποποιήσει σε κάποιε δέσμε που επιτρέπουν να εστιάσουν με ακτίνε χ σε μέγεθο μόλι μερικά εκατομμυριοστά του μέτρου. Και έτσι, με τη βοήθεια ακόμα και των διαμαντιών, θα συμπιεστούν μικροσκοπικά δείγματα ύλη, όπω διαβάζουμε στο διαδίκτυο, και θα υπερθερμανθούν κάποια υποεξέταση δείγματα που θα δώσουν την ευκαιρία στου επιστήμονε να καταλάβουν περισσότερα για το τι συμβαίνει στο κέντρο τη γη. Λοιπόν άλλο ένα σημαντικό νέο νομίζω για το τι συμβαίνει εκεί κάτω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε το ότι βρισκόμαστε στην επιφάνεια της Γης και θέλουμε να ερευνήσουμε το τι συμβαίνει έξω στο διάστημα όμως δεν είναι λίγες οι φορές που αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει στο υπόδο, υπέδαφος του ίδιου του πλανήτη μα ή ακόμα και στα βάθη των θαλασσών ή μέσα στα βάθη διαφορών ζούγκλων στον στο πλανήτη. Περνάμε στο επόμενο ηδησάριο, τη βραδιά. Θα πάμε στου ρόσους και τι διαστημικέ του αποστολέ. Επίσης, πολύ να το έχετε διαβάσει στα ειδησιογραφικά sites αυτόν τον καιρό, οι Ρώσοι προσπάθησαν να στείλουν μια αποστολή στον Άρη. Συγκεκριμένα το σκάφος Φόμπος Grand μια αποστολή που ήταν κοινή για Κινέζους και Ρώσους, θα προσπαθούσε να προσεγγίσει το δορυφόρο του Άρη, Φόβο. Ως γνωστόν, ο Άρης έχει δύο δορυφόρους, τον Φόβο και τον Δήμο. Είναι δύο αρκετά μικρά, και μικρά φραχώδη σώματα, πολύ Τέλο, ο στόχο αυτή τη αποστολή θα ήταν να διευκρινίσουν αν ο φόβο ήταν ένα αστεριδοειδή ο οποίο έχει παγιδευτεί στην τροχιά του Άρη ή αν αυτό το μικρό ουράνιο σώμα, διαμέτρου 18 χιλιόμετρων, πάρα πολύ μικρό με βάση τα αστρονομικά μεγέθη, έχει αποσπαστεί από το σώμα του κόκκινου πλανήτη. Βέβαια, αυτή η αποστολή τελικά δεν πήγε καλά. Ε, δεν μπόρεσε να μπει. Μάλλον το σκάφο που έστειλαν οι Ρώσοι παρέμεινε στην τροχιά γύρω από τη γη. Έτσι δηλώσουν τουλάχιστον οι ρωσικέ υπηρεσίε και περιμένουν, νομίζω, αν διάβασα καλά τι ειδήσει και τι διάβασα καλά, περί τη αρχέ του Δεκέμβρη να επιστρέψει στην ατμόσφαιρα, όπου θα γίνει πολλά και μικρά κομματάκια που καίγονται όμορφα. Τα οποία βέβαια θα εξαπαλούν και πολλέ ποσότητε τοξικών αποβλήτων στην ατμόσφαιρα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στι διαστημικέ αποστολέ. Ε, πάντως είναι κρίμα, γιατί είναι μια από τι ελάχιστε διαπλανητικέ αποστολέ, γιατί θα πήγαινε να συλλέξει δείγμα. Αυτό το σκάφο από την επιφάνεια του φόβου του δορυφόρου του Άρη. Ε, νομίζω μια τέτοια αποστολή είχε να γίνει πάρα πολλά χρόνια, δεκάδε χρόνια. Μας είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα και, και πήγε πίσω και το πρόγραμμα τη Κίνα για το πλανήτη Άρη, καθότι καταστράφηκε και ο κινέζικο δορυφόρο Γιούνγκ 1, ωραίο όνομα, mm. ο οποίο είχε σκοπό και στόχο να εξετάσει την επιφάνεια του πλανήτη και το μαγνητικό του πεδίο. Να κάνω τρεις πολύ σύντομές παρατηρήσεις, Αντρέα, πάνω σε όλα αυτά που είπες. Το πρώτο είναι το θέμα του διαστημικού προγράμματος Ρωσία, το οποίο δείχνει να παραπέει πλέον η μία αποτυχία πίσω από την άλλη. Έχει χάσει πλέον την αξιοπιστία του, κάτι ανάλογο με την Ελλάδα στην πολιτική, δηλαδή, θα λέγαμε. Το δεύτερο είναι ότι, ε, όπως λένε οι επιστήμονες, τα ε, αυτές όλες οι χημικές ουσίες οι οποίες θα πέσουν στην ατμόσφαιρα της Γης θα είναι οι μεγαλύτερες που έχουν πέσει στην ιστορία έτσι διαστημικών αποτυχημένων αποστολών του ανθρώπου, οπότε θα είναι. Κάτι αρκετά επικίνδυνο τέλο πάντων ενδεχομένω για κάποιε περιοχέ του πλανήτη. Το τρίτο και ίσω πιο ενδιαφέρον ζήτημα για του φίλου τη εκπομπή είναι ότι ο δορυφόρο του Άρη, ο φόβο, συνδέεται διαχρονικά και με ένα μυστήριο, θα λέγαμε. Μια και στην αποστολή που, είχε γίνει, που είχαν κάνει πάλι οι Ρώσοι, είχαν στείλει το 1984 ακόμα μία αποτυχημένη αποστολή. Το σκάφο, το φόβο 2 που πλησίαζε τον συγκεκριμένο δορυφόρο, διέκοψε κάποια στιγμή χωρί κάποια λογικοφανή αιτία την σύνδεσή του και η θρυλική φωτογραφία η οποία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει που υποτίθεται ότι ήταν η τελευταία που έστειλε ο συγκεκριμένος δορυφόρος δείχνει τον το, το, το συγκεκριμένο σκάφος μάλλον με δείχνει το δορυφόρο του φόβο και ακριβώς από κάτω ένα περίεργο αντικείμενο που πάρα πολλοί έχουν ονομάσει Περμεγέθη Διαστημόπλιο το οποίο ευθύνεται για τη διακοπή αυτή της επικοινωνίας από τότε, δηλαδή από τα μέσα της δεκαετίας του 80 είναι που ξεκίνησε όλη αυτή η φιλολογία περί τεχνητού διαστημόπλίου σχετικά με το φόβο Φάντως είναι αρκετά λυπηρό να καταστρέφονται τέτοιες σε διαστημικές αποστολές. Εγώ στεναχωριέμαι πολύ όταν ακούω τέτοια νέα. Θα μου πείτε δεν μας αφορά τόσο, τόσο πολύ. Ε, ο ανθρώπινος οικιέφαλος, η ανθρώπινη νόηση έχει μια ανάγκη να κοιτάει ψηλά. Να θρόσκει, αν ο θρόσκει. ή αλλιώς για να το πω πιο πίτηκα, γιατί μου πας κόντρα, το πεπρωμένο μα είναι τα άστρα έτσι. Πο, πο, πο, πο, πο. Πάμε στο τελευταίο νέο τη απόψινής βραδιάς. Έχουμε ένα αρκετά περίεργο θεματάκι που ανέσκαψε και εντόπισε ο Μινάς στο διαδίκτυο. Έτσι αυτό που ανέσκαψα λοιπόν, για όσους τιτιβίζεται στο διαδίκτυο, για όσους δηλαδή διαθέτουν Twitter, νομίζω ότι θα βρείτε αρκετά ενδιαφέροντο λογαριασμό Real Time WW2, δηλαδή World, το λένε, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, world Real Time ww World Wide με... War. Ωραία, yeah. το βρήκα, επιτέλου. Yeah. Λοιπόν, ένα 24χρονο, ο Άλwin Wilson, έφερε το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη σύγχρονη εποχή, μεταδίδοντα καθημερινά τα γεγονότα τη τότε εποχή, ενώ έχει ήδη δεσμευθεί ότι θα μεταδώσει όλο τον εξαετή πόλεμο, τον μεγαλύτερο πόλεμο έτσι που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο άνθρωπο αυτό κάνει 40 tweets, 40 δηλαδή ανεβάζει 40 μηνύματα κάθε μέρα, που στα οποία δημοσιεύονται νέα από τι στρατιωτικέ και πολιτικέ εξελίξει, αλλά και από το πεδίο τη μάχη, εξιστορώντα σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα αυτά του πολέμου. Μέχρι στιγμής τον ακολουθούν, έχει δηλαδή followers, 45.000 χρήστες γιατί Για να, να καταλάβει και, και η παρέα του δηλαδή τι μας είπε μόλι τώρα μηνά ε, Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος αύριο τι θα κάνει στο Twitter, τι θα γράψει Θα τουιτάρει το τι έγινε στις 15 Νοεμβρίου, γιατί αύριο θα έχουμε 15 Νοεμβρίου Αλλά εκείνης εποχή, δηλαδή αν δεν κάνω λάθο πρέπει να είναι τώρα στο 1939-40 κάπου εκεί Mm. Θα συνεχίζει δηλαδή να δίνει ουσιαστικά, σαν real time, θα λέγαμε σε πραγματικό χρόνο, τι εξελίξει του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σαν να συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα ο Τσόρτσιλ έκανε αυτό το πράγμα, σήμερα ο Χίτλερ έκανε αυτό το πράγμα κτλ. κτλ. Mm. Μάλιστα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το πρώτο μουσικό διαλυματάκι. Και αμέσω μετά θα επιστρέψουμε με την ανάλυση του κεντρικού θέματο τη εκπομπή, που δεν είναι άλλο από τι Ελληνικέ Πυραμίδε, σα σε λίγα λεπτά ξανά. Και πάλι μαζί, Αστρική Πύλη, Μινάς Παπαγεωργίου Και Ανδρέας Παρνουτσόπουλος Τα μικρόφωνα του Atlantis FM 105,2 Atlantis FM για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα Και τον υπόλοιπο κόσμο Και νομίζω ήρθε η ώρα να μπούμε στο κεντρικό θέμα Της εκπομπής μας, να το αναλύσουμε Η ώρα είναι 10.42 Και ελπίζω να προλάβουμε Μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή. Πυραμίδε στην Ελλάδα είπαμε. Οι περισσότεροι από εσά, φαντάζομαι και όλο ο, ο υπόλοιπο κόσμο, η πλειοψηφία του κόσμου, όταν ακούει τη λέξη πυραμίδε, το έρχονται στο μυαλό του οι πυραμίδε Αιγύπτου, έτσι αυτά, ειδικά οι τρει μεγάλε, αυτά τα μεγαλυθικά μεγαλοπρεπή κτίσματα έξω από το Κάιρο. Είπαμε και ένα νεάκι σχετικό με τι πυραμίδε σήμερα, σχετικά με την πυραμίδα του Χέοπα που έκλεισε στι 11.11 του 2011. Αυτά τα μεγαλυθικά κτίσματα υποτίθεται ότι χρησιμεύαν σαν ταφικά μνημεία Μισό λεπτό μην να μισώ ναι, ναι, Δηλαδή έστω ναι. ότι είμαι ένα ανυποψίας του Σακροατής Και ακούω για ελληνικέ πυραμίδε. Κάτσε ρε παιδί μου τι γίνεται, πώς αρχίζεις και το πετάς έτσι δηλαδή Όχι όχι, μίλησα για τα ταφικά μνημεία της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή Ναι ανθρώπινα. και πάμε σε ελληνικέ πυραμίδε. Θέλω πρώτα να εισάγω τους φίλους στο θέμα των πυραμίδων και νομίζω ότι έτσι για να του βάλουμε ναι. στο όλο κλίμα πρέπει να κάνουμε μια διάθεση. Θέλω να μικρή να με το γάντι, μην του τρομάξουμε, έτσι. <laughs> <laughs> Αυτά ήταν για την προηγούμενη εκπομπή που λέγαμε για την κάρτα του πολίτη και τα 666. Ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, η παλαιότερη πυραμίδα του Χίοπα υποτίθεται ότι χρονολογείται εκεί γύρω στο 2200 230 Όλε οι υπόλοιπε έτσι ακολούθησαν οι βασιλεί των επόμενων δυναστείων Θα τα πούμε και στη συνέντευξη αυτά. Υπάρχουν διάφορα περίεργα. Για παράδειγμα, το, το, το γιατί οι επόμενε πυραμίδε δεν είχαν έτσι, την ίδια μεγαλοπρέπεια και τα υλικά του ήταν ε, πολύ πιο χαμηλή ποιότητα από τη στιγμή που υποτίθεται ότι είχαν την τεχνογνωσία να. Μήπω επαναστάτησαν οι δούλοι, γιατί <laughs> τέτοια έργα μόνο με δούλου γίνονται. <laughs> Τέλο πάντων, λοιπόν, για να εισάγουμε έτσι το, το κοινό και στο απόψηνο θέμα. Θέλουμε να σα πληροφορήσουμε ότι πυραμίδε ή τέλο πάντων πυραμιδοειδή κτίσματα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, είναι άγνωστα. Ε, στο ευρύ κοινό τουλάχιστον είναι άγνωστα. Στο αρχαιολογικό κοινό είναι γνωστά. Ωστόσο, σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό δεν έχουν γίνει σοβαρέ αρχαιολογικέ μελέτε πάνω σε αυτά τα κατασκευάσματα. Να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τον ελληνικό χώρο, πρέπει να κάνουμε έναν σαφή διαχωρισμό από την αρχή. Και να πούμε ότι θα μιλήσουμε για δύο είδων πυραμίδε. Τα, τα, τα λεγόμενα τεχνητά πυραμιδοειδή κτίσματα και τι λεγόμενε φυσικέ πυραμίδε. Πολλέ φορέ κάποιοι μπερδεύουν αυτέ ναι. τι δύο έννοιε και δημιουργούνται διάφορε ναι, παρεξηγήσει. Θα επικεντρώσουμε πάντω κυρίω σε ανθρώπινα κατασκευάσματα, όχι σε τυχαίες κατασκευέ τη φύση. Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύω εγώ, έτσι. Ναι, πρέπει να τι αναφέρουμε βέβαια και αυτέ, αλλά τέλο ναι. πάντων θα επιμείνουμε περισσότερο στα τεχνητά. Για να σα δώσω έτσι να καταλάβετε σαφέστερα τι εννοούμε λέγοντα ελληνικέ πυραμίδε, ονομάζουμε ελληνικέ πυραμίδε κάποια κατασκευάσματα, τα οποία κυρίω έχουν βρεθεί στην Πελοπόννησο και τα οποία έχουν πυραμιδοειδέ σχήμα, είναι πυραμίδε Βέβαια, σε πολύ πιο μικρή κλίμακα από την αντίστοιχη κλίμακα που έχουμε συναντήσει στην Αίγυπτο. Εκτό από μία που υπάρχει στη Θήβα, η οποία μοιάζει αρκετά με την, τεχνο... την τεχνοτροπία που χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτοι. Είναι η λεγόμενη κλιμακοτή πυραμίδα α, και έχει κάνει. Το ανφείο πα... τη Θύβα, το οποίο it's... ήταν ταφικό μνημείο και αποδεγμένα κιόλα. Έχει κάνει πολύ σημαντικέ έρευνε ο αρχαιολόγος ο Σπυρόπουλος που για του φίλου τη εναλλακτική αναζήτηση αν θα είχαν διαβάσει το περιοδικό Τρίτο τη τα προηγούμενα ο χρόνια. Ο κύριο Πιρόπουλο Μηνά, έχουμε σωστού τρόπου. Ο καθηγητής Σπυρόπουλος, εντάξει. Έτσι, εντήρημη του λόγου. <laughs> <laughs> ε, πολύ σημαντικό κτίσμα. Δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε αρκετοί ας πούμε είναι αυτοί που μιλούν έτσι για εισόδους οι οποίες ακόμα δεν έχουν ανοιχτεί και άλλα περίεργα πράγματα αξίζει να ψάξει κανεί την ιστορία της πυραμίδας της Θήβας Υπάρχει όμως μια πυραμίδα η οποία είναι πολύ περισσότερο γνωστή η πιο γνωστή ίσως ελληνική πυραμίδα είναι η πυραμίδα στο ελληνικό, έτσι λέγεται περιοχή, πιο συγκεκριμένα για να κατάλαβετε είναι στον ονομό Αργολίδας είναι... είναι στο χωριό Κεφαλάρη Αργολίδας, έτσι. για να το πούμε ακριβώς Έτσι θα το ψάξετε εσείς οι παράξενοι και οι εναλλακτικοί ταξιδιώτες που θα ξεχυθείτε τώρα μετά την εκπομπή να πάτε να βρείτε πυραμίδε. Λοιπόν, αν θέλετε να πάρετε τώρα μία γεύση από το TST πυραμίδα του ελληνικού μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο stargatefm.gr www.stargatefm.gr Έχουμε ανεβάσει ένα βιντεάκι που έχουμε τραβήξει εμείς οι ίδιοι από την πυραμίδα στο ελληνικό είναι ένα βιντεάκι στο YouTube όπου θα έχετε έτσι μια πλήρη εικόνα τι είναι αυτό που εννοούμε ελληνικές πυραμίδες έτσι Είναι ένα βιντεάκι το οποίο τραβήχτηκε πριν από 4,5 περίπου χρόνια στα πλαίσια αποστολής ομάδα εξε και είναι αρκετά κατατοπιστικό. Θα μιλήσουμε έτσι αρκετά αναλυτικά για την πιο σημαντική πυραμίδα που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο και είναι αυτή η πυραμίδα που σα είπαμε και πριν από λίγο. Η πυραμίδα στο ελληνικό είναι η καλύτερα σωζόμενη πυραμίδα αυτή τη στιγμή. Η παλαιότερη αναφορά που έχει γίνει ιστορικά σε αυτή την πυραμίδα είναι στον Παυσανία, το 2ο μεταχριστό αιώνα όπου εκεί αναφέρει κάποια πραγματάκια κάπως αόριστα ωστόσο οι ερευνητές θεωρούν ότι αναφέρεται σε αυτή την πυραμίδα και μετά ακολουθεί ένα χάσμα 17 αιώνων όπου στην ουσία κατά πάσα πιθανότητα αφήνουμε ένα μικρό παραθυράκι από την έρευνα μας που κάναμε σε διάφορες πηγές ε, καταλήξαμε ότι ε, για 17 αιώνες, δηλαδή μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, 1800 κάτι στην ουσία, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη βιβλιογραφία, σε οποιοδήποτε έβριμα, για αυτές τις πυραμίδες. Στη νεότερη ιστορία, δηλαδή στο 1806, ο Leake, -E, αν θέλετε να το ψάξετε στο Google, κάνει μια αναλυτική αναφορά στην πυραμίδα ε, Μετά αυτό προκάλεσε διάφορες εκδόσεις που ε, είχαν τις αναφορές τι δικέ του Έφερε κάποιες άλλες αποστολές, κάποιους άλλους περιηγητές στην ουσία Γενικά να, να ανοίξω και μια παρένθεση εδώ στα πιο πολλά μνημεία τη Ελλάδα και όχι μόνο τη Μεσογείου και οπουδήποτε στον κόσμο, κατά τον 19ο αιώνα, ίσω και λίγο νωρίτερα, ίσω και λίγο αργότερα, πολλοί περιηγητέ στην ουσία ενημέρωναν την κοινή γνώμη τη Δύση για το τι ευρήματα μπορεί να συναντήσει κάποιο σε εποχέ βέβαια που δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεόραση. Δηλαδή έχουν κάνει πολύτιμη δουλειά οι διαλεγόμενοι ταξιδευτέ, φυσιοδήφε κτλ. Τώρα, σχετικά με τη χρονολόγηση τη συγκεκριμένη πυραμίδης, γιατί είναι εδώ το θέμα το G, θα λέγαμε, ε, έγινε... Μινά, μινά, μινά, ναι, ναι. θα σε διακόψω για να δώσουμε και μια ακρωματικότητα στην εκπομπή μας. Το θέμα της χρονολόγησης που είναι το καυτό, γιατί έχει πολύ ζουμί, το πούμε σε λίγο. Έτσι Μάλιστα. δεν είναι? Μεταβαίνω <συγλώδη> <συγλώδη> ότι η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινα, οπότε θέλω να συνεχίσω κάτι γι' αυτό, διακόψα και το φίλο Σεβαστό. Τραγουδάρες βάζω, τέλο πάντων. Ε, η πιο σημαντική δουλειά που έγινε στα τελευταία χρονιά ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα από την Αμερικανική Σχολή κλασικών Σπουδών της Αθήνας. Ε, γενικότερα τα περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα της χώρας τα έχουν ανασκάψει και μελετήσει ξένες αρχαιολογικές εταιρείες και όταν λέω στο μεγαλύτερο ποσοστό τουλάχιστον 90%. Έτσι, ένα τυχαίο νούμερο είναι αυτό. Είναι βέβαια και απολύτω λογικό. έτσι Τώρα, αν πάρουμε την ιστορία του νεοελληνικού έθνους έτσι όπω ξεκίνησε και όλη την κατάσταση με τι αρχαιολογικέ σχολέ, θα ξημερώσουμε. Άλλο θέμα αυτό. Ναι, όντω. Τέλο πάντων, οι Αμερικάνοι λοιπόν έχουν κάνει τη μόνη σοβαρή αρχαιολογική μελέτη σε ένα τέτοιο χώρο όπου υπάρχει κάποια πυραμίδα, ένα πυραμιδοειδέ κατασκεύασμα. Και στον άρθρο του L.E. Lord στο περιοδικό Hesperia. Με συγχωρείτε για αυτή την φοβερή προφορά μου. Ε, έχουμε κάποιες αναλυτικές αναφορές για την πυραμίδα στο ελληνικό, ότι έχει ας πούμε εσωτερική, εσωτερικό έμβαδο, 7 τραγωνικά, ότι το μεγαλύτερο μέρος της είναι σκαμμένο πάνω στο βράχο και έχουν προσθεθεί και κάποια βράχια με ανθρώπινη παρέμβαση. Ε, επίσης υπάρχει και αναλυτική αναφορά με τα ευρήματα, κάποια κεραμικά σκεύη τα οποία βρέθηκαν. Είναι η μόνη μελέτη στην ουσία που έχει γίνει, το θέμα μάλλον από εκεί και πέρα το έχουν παρατήσει οι αρχαιολόγοι, βέβαια έγιναν κάποιες προσπάθειες από την Ακαδημία Αθηνών, αυτές τι προσπάθειες ο Μινάς θα σας εξηγήσει τώρα κυρίως με τη χρονολόγηση, είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό με την χρονολόγηση γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψει. Λοιπόν, το θέμα των, της χρονολογίας των ελληνικών πυραμίδων, να πούμε ότι συνδέεται με, το, με ένα ευρύτερο ζήτημα, Αντρέα, που έχει να κάνει γενικότερα με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, οι οποίες είναι δυνατόν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το παρελθόν μας. Μία από αυτές τι περιπτώσεις αφορά και στην πυραμίδα του ελληνικού αλλά και σε μια άλλη του λιγουριού θα την δούμε λίγο παρακάτω σύμφωνα με τη συμβατική άποψη η χρονολόγηση της συγκεκριμένη κατασκευής βασίζεται στη μέτρηση της ηλικία θραυσμάτων κεραμικών που βρέθηκαν στο εσωτερικό της πυραμίδας και ήταν του τετάρτου προχριστιανικού αιώνα αυτό δηλαδή τι σημαίνει με λίγα λόγια είναι ότι δεν πήραν να μετρήσουν υλικό από την ίδια την πυραμίδα, αλλά πήραν και μέτρησαν υλικό θραύσματα από αγκία, δηλαδή τα οποία βρίσκονταν μέσα στην πυραμίδα. Είναι δηλαδή σαν να πάω εγώ να πετάξω ένα κουτάκι κοκακόλας, για παράδειγμα, στην Ακρόπολη, έτσι μου γελάς τώρα, Τι να, να κάνω, γίνει ένα οπότε. σεισμός χτύπα-ξύλο και μετά από 2.000 χρόνια να χρονολογήσουν κάποιοι τύποι το κουτάκι της κοακόλας Μην και να πούν ότι η ακρόπονη του 2000. σε αφήνω, θα σε διακόψω ξέρω ότι έχει ένα ερευνητικό πνεύμα και είσαι εραστής της γνώσης, ωστόσο ε... Δεν πιστεύω ότι είναι οι ερευνητέ και οι επιστήμονες τόσο αστεί ώστε να μην τα έχουν υπολογίσει αυτά. Βέβαια η επίσημη άποψη των Αμερικάνων τουλάχιστον είναι ότι όντω είναι αυτό που είπε ο Μινάς, ότι είναι του 4 ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις για πρώτο ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν για το 1800 π.Χ. μικυνανική εποχή περίπου. Νομίζω όμως ότι η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε από τον καθηγητή Λιριτζή και το επιτελείο του με τη βοήθεια της μεθόδου της θερμοφωτάβιας η οποία έβγαλε τη συγκεκριμένη πυραμίδα του ελληνικού από το 2800 έως το 2300 παρουσιάζει μια πολύ πολύ τεράστια διαφορά σε σχέση με τον τέταρτο προχριστιανικό αιωνάρα νομίζω αγαπητέ Αντρέα ότι αυτό που είπα δεν ήταν καθόλου αφελές υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη χρονολόγηση του 2800 που βέβαια εδώ σημειωτέων το 2800 δείχνει μια ηλικία Παλαιότερη από τις Αιγυπτιακές Πυραμίδε νομίζω. Όπω ακούτε τον έκοψα, δεν θα τον αφήσω να καταστρέψει να μάλλον να καταστρέψει ότι έχει χτίσει επιστήμη με τόσες χιλιάδες χρόνια <χ> δen... ανθρώπινης νόηση. Μα δεν νομίζω να καταστρέψει. Η ίδια η επιστήμη, ένα κομμάτι ναι. τη επιστήμης ήταν αυτό που έδωσε την απάντηση για το 2800. Το φανόσαστιεύομαι και χρειάζεται και κάποιο να κάνει τον δικηγόρο του διαβόλου σε τέτοια θέματα, γιατί... Ε, άμα το ανοίξουμε τα γκάζια εδώ, θα, φύγετε, θα κλείσετε τα ραδιόφωνα και θα αρχίσετε να βάλετε φτέρα και θα πετάτε, Έτσι. Πάντως, Μινά, επειδή ε, και εσύ έκανες την έρευνα σου σίγουρα, αλλά έκανα και εγώ το διαβάσμα μου, να σημειώσουμε ότι η της Θερμοφωτάβιας, η οποία έγινε με την ευθύνη της Ακαδημίας Αθηνών, ήταν και ο καθηγητής Λιριτζής μέσα, τον οποίο τον γνωρίζουμε, και άλλοι εξαίρετοι επιστήμονες Έχει μεγάλες αποκλίσεις Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι οδηγούν Αυτή τη μέθοδο να έχει μεγάλες αποκλίσεις Δηλαδή μπορεί να έχει αποκλήσει χιλίων ετών Κοίτα η απόκληση η οποία έδωσε ο Λιριτζής Και κατέθεσε στο paper του Μιλάει για 2800 έως το λιγότερο 2200 Άρα νομίζω Μάλιστα. ότι δεν είναι και τόσο μεγάλη. Παρουσιάζει σίγουρα τεράστια απόκληση σε σχέση με τον 4ο προχριστιανικό αιώνα που ναι, δόθηκε αρχικά σίγουρα. και βέβαια βασισμένο έτσι σε, σε θράψματα αγίων μέσα. Η, mm. η, η μέθοδο θερμοφόρια για να εξηγήσουμε τώρα δεν θα προσπαθήσουμε να, να αναλύσουμε ε, όλη α, μέθοδο, αλλά, κάτι μέθαδο. βασίζεται τέλο πάντων στο ίδιο το υλικό που έχει χτιστεί η πυραμίδα και στην έκθεση του στον ήλιο λίγο πριν mm. λαξευτεί. Τέλο πάντων, είναι μια πολύ μεγάλη πόταση. Αυτά τα λίγα για την πυραμίδα του λιγουρί του Ελληνικού με Τέλο πάντων, ε, αυτά για την πυραμίδα. Επίση, ε, θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτέ τι πυραμίδε. Υπάρχουν δικογωνίε όχι μόνο για τη χρονολόγησή του. Ε, υπάρχουν και δικογνωίε. Πάμε το νόημα, γιατί υπάρχουν αυτέ οι πυραμίτε. Γιατί κατασκευάστηκαν, Υπάρχουν πολύ τρει, τέσσερι τουλάχιστον διαφορετικέ απόψει. Ε, είμαστε εδώ για να σα ανοίξουμε τα μάτια, να σα φέρουμε, ενώ, φέρουμε ενώπιον πιών σα μάλλον όλε αυτέ τι διάφορε παράξενο θεωρίε. Ε, νομίζω ότι ο Πασανίας αναφέρει στο έργο του ότι πρόκειτα, πρόκειται για πολιάνδρια. Τα πολιάνδρια ήταν μικρά οχυρά τα οποία μπορούσαν να στεγάσουν ένα μικρό αριθμό ανδρών ε, Οπότε ομιλεί για οχηρηματικά έργα στην ουσία ε, Μια άλλη θεωρία είναι ότι πρόκειται, πρόκειται για φρικτόρια Τι ήταν το φρικτόριον Ηταν ε, κάποιοι πύργοι οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τηλεπικοινωνίε στην αρχαιότητα. Θα μου πείτε, υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ναι, υπήρχαν, α πούμε. Τι χρησιμοποιούσαν, χρησιμοποιούσαν δάδε, χρησιμοποιούσαν την φωτιά, ώστε να μεταδίδουν μηνύματα από τον ένα πύργο, από το ένα φρικτόριο στο άλλο. Βέβαια, αυτό να πούμε ότι γινόταν, γινόταν συνήθω σε κορυφές βουνών. Όσοι έχουν δει το Lord of the Rings, για παράδειγμα. Έτσι με αυτόν τον τρόπο ειδοποιούνται οι πόλεις των ανθρώπων για τον επικείμενο πόλεμο. Ο αντίλογος αυτό λοιπόν είναι ότι δεν είχαν όλες αυτές οι πυραμιδοειδείς κατασκευές ιδανική τοποθεσία για να γίνουν φρικτόρια. Και βέβαια γιατί έγιναν και πυραμιδοειδείς. Δηλαδή, γιατί είχαν τέτοιο σχήμα, Αυτό είναι άλλη, μια άλλη ερώτηση. Τέλο πάντων, ναι. επειδή έχουμε. Ξε... Για αυτό το πράγμα Να. δεν υπάρχει νομίζω ερμηνεία Να, Δεν υπάρχει, Όχι. Να σου αναφέρω κάτι τελευταίο μήνα. Τι είπε η Ακαδημία Αθηνών, που έδωσε την πιο τρελή ερμηνεία από Για πες μας. Την πιο τρελή επιστημονικά, ενώ την πιο ακραία. Ε, Θεωρεί ότι είναι αστρονομικά παρατηρητήρια. Κάτι που έχει ακουστεί και για τι πυραμίδε τη Αιγύπτου, έτσι το οποίο το βρίσκω εκπληκτικό και έχει έρθει από ένα σοβαρό φορέα δεν βγήκε κάποιος συγγραφέας και δηλώσε, είπε κατέβασε η κούτρα του για να χρησιμοποιήσω μια ωραία φράση ε, κάτι και το έγραψε και θέλει να πουλήσει βιβλία σοβαροί άνθρωποι της Ακαδημίας Αθηνών δηλώνουν ότι πιστεύουν ότι υπήρξαν αυτές τις κατασκευές αστρονομικά παρατηρητήρια μάλιστα Λοιπόν, εκτό από την ε, πυραμίδα του Ελληνικού, πάρα πολύ κοντά στο χωριό Λιγουριό, βρίσκεται και άλλη μια πυραμίδα, περισσότερο άγνωστη αυτή τη φορά, μια και έχουν μείνει έτσι ερήπια πλέον. Και να πούμε ότι ε, υπάρχουν κομμάτια τη τα οποία είναι ενσωματωμένα στη βυζαντινή εκκλησία τη Αγία Μαρίνα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από εκείνο το σημείο. Ένα πολύ συχνό φαινόμενο να χρησιμοποιούνται λίθη και πέτρε από αρχαίου ναού στου μετέπειτα χριστιανικού ναού. Ου... ή να χτίζονται και πάνω σε αρχαίες ναούς εκκλησίες ένα. ή και δίπλα όπως έχει γίνει στο ελληνικό μηνά κάτι δεν το ανέφερα πριν το γύρω στο 1978 στα 100 μέτρα από την πυραμίδα η οποία πυραμίδα στην Ευρώπη αγαπητοί φίλοι είναι ένα μοναδικό έβριμα και είναι σπάνιο, εξαιρετικά σπάνιο έβριμα και το οποίο δεν έχει ερμηνευτεί ακόμα από τους αρχαιολόγους κάτι τέτοιο λοιπόν θα έπρεπε να έχει το σεβασμό μας ε, το 1978 αποφάσισα ε, το, οι αρχαιολόγοι, επίσημη επίσημοι της χώρας, ότι μπορεί στα 100 μέτρα να χτιστεί ένας... Ε, ε, Γιέρο Ναό κρύβοντα τελείω αλλιώντα τελείω το τοπίο και έχει φτιαχτεί και μάλιστα και είπε το ποδοσφαίρου δίπλα. Μάλιστα. Μπήκανε οι μπερνέρε και πήραν και κομμάτι από το λόφο που είναι η πυραμίδα. Τέλος πάντων. Και το θέμα να πούμε εδώ και το θέμα της καταστροφής των αρχαία ελληνικών χωρών για πολλές και διάφορες αιτίες, θα είναι και αυτό ένα θέμα ανάλυσης επόμενων εκπομπών. Για να το πω έτσι η κοντολογία στον ελληνικό σύνδρομο χτυπάει ακόμα και εκεί. Τέλο, για να κλείσουμε το θεματάκι, να αναφερθούμε και στο ζήτημα των βραχοπυραμίδων. Η βραχοπυραμίδα του Ταϊγέτου, λογικά θα την έχετε ακούσει και οριστεί από εσά. Ναι. Ε, συνδέθηκε μάλιστα και με το θέμα του Λιαντίνη, άλλο ένα θέμα το οποίο θα μα απασχολήσει σε επόμενε εκπομπέ. Σε έχει συνδεθεί με λάθο τρόπο πάντως, αλλά ωστόσο να. ο Λιαντίνη εκεί βρέθηκε το πτώμα του, ο νεκρός του, όπω έλεγε ο ίδιο. Τέλο πάντων, η βραχοπυραμίδα του Ταϊαίτου είναι ένα φυσικό. Και εγώ τεχνητό. το μινά συμφωνώ με την άποψή σου ότι είναι ένα φυσικό κατασκεύασμα, θα φαινόταν εξάλλου αν πρόκειται φυσικό για κάτι το τεχνητό. Κατασκεύασμα, ήταν, ήταν λάθος η λέξη ναι, κτίσμα η οποία χρησιμοποίησα. Είναι ορατή σαν πυραμίδα υπό μια πολύ συγκεκριμένη γωνία, έτσι. Οπότε δεν φαίνεται, παντούν είναι... λογικά είναι μια... ένα σχηματισμό στις φύσεις Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο το οποίο να μας πει ότι δεν είναι Ακριβώς Και μια λιγότερο γνωστή φυσική βραχοπυραμίδα βρίσκεται στο νομό Χανίων Είναι η πυραμίδα των Χανίων σε υψόμετρο 290 μέτρων Είναι ένας λαξευμένος κόνο πάνω σε βράχο Με διαστάσεις 16 μέτρα α, περιφέρεια και ύψος 4,6 μέτρα Ακόμα ένα έτσι πολύ περίεργο μνημείο πυραμιδοειδούς σχήματος. Λοιπόν, ε, κάπου εδώ νομίζω ολοκληρώσαμε όσο μπορούσαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα μέσα σε έννοια. Είναι μια, και δύο ώρε ακόμα. Και δείχνει ότι δεν είναι τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία είναι σπάνια και ξεχωρίζουν. Επειδή πιστεύω ότι το θέμα των πυραμίδων πολλοί από εσά δεν, δεν θα το έχετε ξανακούσει. Ε, από αυτή την εκπομπή σιγά σιγά δεν θα μονοπολίσουμε βέβαια με τέτοια αρχαία κατασκευάσματα. Ωστόσο, έχουμε να σα κάνουμε μια αναλυτική παρουσία στέτειων κατασκευάσμάτων τα οποία είναι μοναδικά παγκοσμίω και δυστυχώ. Απλά δεν τα ξέρουμε. Όπω είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, θα προσπαθήσουμε μέσα σε αυτέ τι 4-5 πρώτε επαφέ μα μαζί σα να, να σα παρουσιάσουμε όλο το εύρο των θεματολογιών με τα οποία ασχολούμαστε. Την προηγούμενη εκπομπή ήταν η κάρτα του Πολύ το κεντρικό θέμα, ένα συνωμοσιολογικό καθαρά. Τώρα πάμε σε ένα αρχαιολογικό μυστήριο. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε κάτι άλλο. Εμεί ε, να περάσουμε στο μουσικό διάλειμμα τη πρώτη ώρα. Ναι, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα τώρα. Αφού πρώτα όμω δω... Με στο κοινό μα του τρόπου επικοινωνία. Είναι η πρώτη ώρα. Θα διαβάσουμε και μηνυματάκια μετά όταν επανέλθουμε. Και αμέσω μετά τα μηνυματάκια να πούμε ότι θα ακολουθήσει η συνέντευξη με τον καλεσμένο μα, ο οποίο δεν είναι άλλο από τον Αλέξανδρο Γιανακό, αρχαιολόγο, συντάκτη του περιοδικού Μίστερη. Ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με θέματα εναλλακτική αρχαιολογία. Έχει πολύ καλέ επαφέ με κορυφαίου ερευνητέ του εξωτερικού πάνω σε αυτά τα θέματα. Από ό,τι καταλάβατε λοιπόν θα στείλετε όσοι θέλετε φυσικά email στο stargatefmpapakigmail.com Μέσα από το facebook θα μας βρείτε α, στο λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή γράψτε Stargate FM στο search που έχει το facebook και θα μας βγάλει πρώτους πρώτους πατήστε enter και θα μας βγάλει και να πούμε και για το site να πούμε το site, ναι το καινούριο site ε, ναι, πήγαν να το, το ξεχάσω ναι, ναι. Αυτό το εκπληκτικό δημιούργημα Το οποίο είναι λιτό ακόμα Ωστόσο θα το βελτιώσουμε σιγά σιγά Συν το χρόνο, ωραία έκφραση και αυτή ε, www.stargatefm.gr <laughs> <laughs> πάμε, πάμε στο τραγούδι και επαναρχόμαστε 20 χρόνια Ατλαντής Ατλαντής, 105,2 Ατλαντής, η πιο μεγάλη παρέα των ΕΦΕΜ Ατλαντής, η πιο μεγάλη παρέα των FM. Ατλαντής, σπίτι σου εδώ είναι το σπίτι μου εδώ μένω εγώ σα το σπίτι σου και να έσκασες τσέβα σε περίμενα έβα δεν αντέχετε άλλο εκεί έξω η πλευμα έτσι ήταν πάντα και τι για πάντα θανε ναι. όταν κύματα σκάνε όλοι κανούς την πάντα μαύρης το σπίτι μου εδώ μένω Σαν το σπίτι μου, σαν το σπίτι σου Εδωμένο και να είσαι και να είσαι Και του τα κεφάλια έξω, τα κεφάλια έξω Τα κεφάλια έξω, τα κεφάλια έξω Αυτή τη πόλη κάτω από την ίδια άρα τη στέγη, Περινοείται και μολις, τώρα με όλη και πάλι μαζί σας μετά από αυτό το διάλειμμα μπαίνουμε πλέον στη δεύτερη ώρα τη Αστρικής Πύλης και στην ώρα της συνέντευξη, όπως, όπως όμως είπαμε πριν από τη συνέντευξη θα διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια που μας έχετε στείλει Ναι ήρθε η ώρα της με το κοινό ε, Μινάος χειρίζεται εδώ το facebook, χειρίζεται το email, εγώ έχω τα sms Έχουμε να αρχίσουμε. το φίλο μας τον Νίκο στο facebook ο οποίος μας γράφει στο, στο wall της ραδιοφωνικής αστρικής πύλης θέλει να προσθέσει ότι και ο Παρθενώνας είναι μια κόλουρος πυραμής ε, Προφανώς θα αναφέρεται στη διάταξη των ε, κοιόνων του, του Παρθενώνα ε, οι οποίοι έτσι έχουν μια κλίση προς τα μέσα και είναι έτσι ένα αρχιτεκτονικό αξιόλογο στοιχείο, αξιόλογο μάλλον στοιχείο περί τη αρχιτεκτονική του Παρθενώνα. Βέβαια, εμεί στην εκπομπή σήμερα αναφερθήκαμε στι πυραμίδε ω πυραμιδοειδή κτίσματα, αλλά βέβαια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Σίγουρα κάποια στιγμή θα ασχοληθούμε και με την ιερή αρχιτεκτονική ή ιερή γεωγραφία ακόμα περισσότερο του αρχαιολογικού κτηρίου. Άμα την κάνω ανίαιρη, πειράζει εγώ. Ε, νομίζω ναι, Άξω, είσαι okay. βέβαιο. Okay. Κάτι άλλο έχει. Ε, έχω Είναι διάφορα συνεχώς. SMS εδώ Ευχαριστώ πολύ Τα καλύτερα από τον Κώστα Ο οποίος μένει στη Νίκαια εδώ κοντά Καλησπέρα από Αρτινό Θέλω το οι άγγελοι Μα να πετάνε για την Ατάσα μου Μάλιστα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη μουσική Δεν είμαστε μουσική εκπομπη παιδιά Γι' αυτό μπορεί κάποιος να σας στεναχωρήσουμε Οπότε να, άμα θέλετε να μας στελετε μηνυματάκια Να μας πείτε την άποψή σα για την εκπομπή Αν σας αρέσει κάτι να πούμε Επίσης άλλο ένα μηνύματάκι το οποίο ζητάει πάλι ένα τραγουδάκι από Pink Floyd και το οποίο είναι και πολύ καλό, ευχαριστούμε να τα από τη λυκόβρηση. ελπίζω να σου αρέσει η εκπομπή μας Η φίλη μας Ελισάβετ ρωτάει αν μπορεί να μας ακούσει και online φυσικά μέσα από το atlantisfm.gr ο φίλος μας ο Μπίζελος, ο Δημήτρης Αναστασίου, ο διαχειριστής του weirdnews.gr ναι. Μας αναφέρει από τη Θεσσαλονίκη ότι συντονίστηκε και δίνει την καλησπέρα του ναι. Ο Χρήστος Οικονόμου και η Σοφία Παντούλια Α, μας είναι λένε... πολύ καλή φίλη μου Μάλιστα. και οι δύο Γι' αυτό μας λένε φοβέροι και μπράβο παιδιά, λοιπόν είναι βαλτή. Ε, ναι, εννοείται <laughs> Μας σε λίγο θα διαβάσω ψεύτικα μηνύματα και με <laughs> πρόλαβε. <laughs> λοιπόν, ε, συγχαρητήρια, παιδιά. Είστε ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στο ελληνικό ραδιόφωνο Κώστας από Πάτρα. Ευχαριστούμε, Κώστα από Πάτρα. Δεν έστειλε μήνυμα, είναι ψέμα. <laughs> ε, φαντάζομαι ότι πολλοί θα το κάνουν αυτό. Ο φίλο μα ο Γιώργο μα διορθώνει για το θέμα του ε, WW και στο νέο με το Twitter. Το βρήκα, βέβαια, εγώ πέρα. Ναι, δεν δηλαδή, το ανέφερα και εγώ, ήταν την τυρίμη του λόγου και δεν σε διορθώσα. Όχι, γιατί... μα το βρήκα στο τέλο. Uh, Όχι, είπε World Wide War, ενώ είναι World War. Πού τώρα έμαθα και κάτι λοιπόν σήμερα. Ναι. Μιλά. Μπράβο, Μπράβο. Μορφώθηκε. Να πούμε ότι ο, ο Χρήστη Βασίλης Κάρμα Δρακονταίδης μα ευχαριστεί για την υποδοχή και το καλωσόρισμα. Μα τιμά η άποψή του, τον έτσι. ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είναι ο άνθρωπο ο οποίο έχει γράψει τη μουσική για το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, την αιρομπογιά, και αναφέρει ότι είναι μια καρμική στιγμή και όντω έτσι θα τη χαρακτηρίσει. Ελπίζω τα καλά του λόγια να μην μα τα είπε επειδή βάλαμε <laughs> το τραγούδι του. Ε, έτσι δεν μα λαδώνει με. Ωραία ταρτύπια. λόγια <laughs> Δεν περνάνε αυτά <laughs> Βέβαια το παίξαμε δεύτερη φορά συνεχόμενη του τραγουδί Και την προηγούμενη εβδομάδα το παίταξαμε Επίσης ε, υπάρχει και μια φίλη από Σουηδία Και αυτό δεν είναι αστείο ε, Συγχαρητήρια για την εκπομπή και τα θέματα που αναφέρετε και σχολιάζετε Είναι η Δανάη Special News από τη Σουηδία. Την ευχαριστούμε τη φίλη στη μακρινή Σουηδία. επίσης αφού πιάσαμε τα μηνύματα και του χαιρετισμού, α βγάλουμε και το παιδί από μέσα μας Θέλω να στείλω πολλού χαιρετισμού στο Αίγυο, που είναι η ιδιαίτερη μου πατρίδα. Θέλω να στείλω τα φίλια μου στη Γερμανία, στο φίλο μου τον Δημητράκη, να σε καλά. Ε, πιστεύω θα μα ακούει ο Βασίλη Ψαράς στο Λονδίνο, να σε καλά, Βασιλάκη. Ε... Μάλλον πήρε φόρα και πρέπει να προχωρήσουμε ναι, γρήγορα. Θα στο προχωρήσουμε θέμα. λοιπόν στον καλασμένο μα. Έχουμε συνέντευξη, κυρίε και κύριοι. Για να το γιορτάσουμε λίγο. Λοιπόν, Αστρική Πύλη, η ώρα είναι 11 και 11 αυτή τη στιγμή. Σημαδιακή ώρα, έτσι. έτσι. Και έχουμε μαζί μα τον Αλέξανδρο Γιανακό, αρχαιολόγο από τη Θεσσαλονίκη. Όπω είπαμε και προηγουμένω, συντάκτη στο μύστερι. Uh, Μία συνέντευξη Η οποία θα αφορά ένα Το τεράστιο κεφάλαιο της αναλλακτικής αρχαιολογίας Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε μέσα σε λίγο χρόνο Πάρα πολλά θέματα Έχουμε διάφορα αμυξαλισμένα κομμάτια για τον πόρτισχεδέτσι, αυτό πρέπει να είναι το Airbus Reconstruction, ένα σπάνιο τραγούδι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μου άρεσε να αυτοβαυκαλίζομαι, να αυτοδιαφημίζομαι, να περί αυτολογώ, περί των μουσικών με επιλόγων, δεν ξέρω να πω. Τέλος πάντων, ε, Αλεξάνδρα είσαι στην παρέα μας. Ε, είμαι εγώ, πέρος. Ε, Καλησπέρα ε, Αλέξανδρε. Μας συχολείς που περίμενε λιγάκι στον αέρα και έπρεπε να μας Λοιπόν, ε, θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μα. Να είστε καλά. Και να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση, η οποία θα είναι πολύ γενική. Τι ακριβώ είναι η εναλλακτική αρχαιολογία. Μπράβο, να σα ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Η εναλλακτική αρχαιολογία είναι καθαρά ένα επιστημονικό τομέα. Δυστυχώ στην Ελλάδα και γενικά στον κόσμο έχουμε μια πολύ κακή ιδέα για το η εναλλακτική αρχαιολογία συνδέεται με πράγματα που είναι μη επιστημονικά. Και αυτό πώ ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε με τον Έρικ Χοντένιγκεν, με τον το οποίο τυχαίει να μιλώ κιόλα. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο προσπάθησε να στηρίξει τη θεωρία του πάνω σε παράπλευρε θεωρίε, θεωρίε για τα UFO, θεωρίε οι οποίε αρχικά φαίνεται να μην έχουν καμία σχέση με την επιστημονική αρχαιολογία. Κανένα βέβαια στην αρχή δεν αποδέχτηκε τι θεωρίε του, βέβαια ό,τι και σήμερα συμβαίνει αυτό, αλλά προσωπικά και εγώ θεωρώ ότι είναι άξιο τη προσπαθία του, παρόλο που δεν με τη γνώμη του. Και αυτό έτσι ξεκίνησε τη ξεκίνηση τη εναλλακτική του παγκοσμίω. Mm -hmm. Δυστυχώ στη χώρα μα οι περισσότεροι οι οποίοι ασχολούνται με την εναλλακτική αρχαιολογία και μιλάνε για την εναλλακτική αρχαιολογία δεν είναι αρχαιολόγοι. Είναι σαν να μιλώ εγώ με ένα φυσικό, ο οποίο να έχει μια διαφορετική γνώμη για τον Αϊνστάιν και για τι θεωρίε του, διότι ο κόσμο δεν είναι φυσικό. Να σε ρωτήσω θα... κάτι, ναι, να κάτι Αλέξανδρα, υπάρχει ίδιας. κάποιο θέμα πάνω στο ζήτημα τη εναλλακτική αρχαιολογία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αναβρασμό σε ίδια, παγκόσμιο ίδια, επίπεδο. Καλύτερο. Βεβαίως, το μεγαλύτερο θέμα το οποίο αυτή και το βρίσκεται σε έναν βασμό, όπω είπε, είναι στι πυραμίδε που ανέφερε πριν στην Αίγυπτο, είναι ο χώρο που ονομάζουμε χώρο των εργατών. Ο χώρος των εργατών βρίσκεται ακριβώ δίπλα στη μεγάλη πυραμίδα, οποία, ο οποίο θεωρήθηκε αρχικά ω ένα χώρο που απλά έμειναν οι Αυτό κάτι τέτοιο ήταν λάθο, όπω απέδειξε ο Ζάχι Χαουά, ο οποίο είναι πολύ μεγάλο αρχαιολόγο, γιατί του λένε οι διάφοροι εναλλακτικοί ο οποίο τι είπε, ότι σε εκείνο το χώρο. Ήταν αρχικά κάποια πολύ μεγάλα μυστήρια τα οποία τελούνταν και φτάνουν σε όλες τις πυραμίδες του Καϊρού. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν αποδείχθηκε πλήρως. Αυτό που αποδείχθηκε όμως είναι ότι είχαν μια επαφή από τη Μεγάλη Πυραμίδα τη Φίγγα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγουν, αν υπάρχει κάποια είσοδο εκεί πέρα και να βρεθούν κάτω από, την, κάτω από τη μεγάλη πυραμίδα. Ε, να Επειδή ανέφερε ε, τώρα κάποια πράγματα σχετικά με τη Σφίγγα, είναι με. πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ε, ακόμα και η ίδια η μορφή τη Σφίγγα δεν είναι αυτή η οποία γνωρίζουμε σήμερα, γιατί το, το κεφάλι τη σε σχέση με όλο το υπόλοιπο σώμα μοιάζει να έχει λαξευτεί πολύ μεταγενέστερα. Τι μπορεί να μα πει για το θέμα τη Σφίγγα, αυτή η Αναγεννήθηκε στην εποχή μα χάρη στον Ρόμπερτ Τέμπλ. Ένα συγγραφέα γνωστό από το Σύριο. Με τα βιβλία του γνωστό για το Σύριο. Λοιπόν, η μορφή που έχει η πυραμίδα, που έχει σφίκα, με συγχωρείτε, όντω έχει ξαναλαξιφθεί και είναι κατεστραμμένη όπω θεωρούν χάρη στου στρατιώτε που είχαν στείλει κάτω. Η περίοδο τη Γαλλική Επανάσταση. Ήταν η πρώτη ότι είχαν φτάσει κάτω. Λοιπόν, η αρχική μορφή τη Σίκα, από όσο ξέρουμε, ήταν ένα λιντάρι. Η μορφή που έχουμε σήμερα αυτή που βλέπουμε, Λαξεύθηκε πάρα πολύ αργότερα. Ίσως αργότερα και τη Μεγάλη Πυραμίδα. Ενώ υποθέτω ότι η Σφίγγα είναι πολύ αρχιότερη. Ε, γιατί πιστεύει ότι έγινε αυτή η αλλαγή, δηλαδή για, Ή... γιατί την αλλάξατε, ξαναλέω. Θα πω τη συμβατική άποψη και θα πω και την εναλλακτική. Ποκεί οι δύο είναι επιστημονικέ αυτό ξαναλέω. Δεν θέλω να μπλέκουμε πράγματα που δεν είναι επιστημονικά. Λοιπόν, η συμβατική γνώμη είναι ότι η αρχή Αιγύπτιοι φαρόντιστηχώ είχαν ένα κακό συνείδημα να λαξέβουν τη μορφή του πάνω σε μορφέ που ήδη υπήρχαν. Έτσι ακριβώ και κάποιο από του φαρόντε, δεν γνωρίζουμε ακριβώ ποιο, αλλάξασε τη μορφή του στο πρόσωπο τη φίκα. Τώρα η εναλλακτική θεώρηση αυτό τι λέει. Η εναλλακτική θεώρηση λέει ότι καταρχήν η, ε, η σφίκα τη γύρω στο 8.000, οπότε η μορφή που υπήρχε αρχικά ήταν κάποιο ζώο, ίσω ο άμβουβη, όπω το γνωρίζουμε. Αργότερα, και γύρω στα 3.000, έχουμε αυτή την καινούργια μορφή. Τι είναι αυτή η καινούργια μορφή, όσηρες, ο οποίο και δημιουργό τη πυραμίδα. Τώρα αυτή η θεωρία, για να σου πω την αλήθεια, Πρώτη φορά την άκουσα από τον Μαρκ Λίνερ, ο οποίο είναι πολύ γνωστό αρχαιολόγο, πολύ διάσημος αρχαιολόγο και συμβατικό αρχαιολόγο. Ο οποίο διαχώρησε τη θέση του από του υπόλοιπου αρχαιολόγου και είπε το και το. Αλλά κάτι το οποίο ήταν απίστευτο. Δηλαδή, εγώ όταν το πληροφορήθηκα, αυτό ο Μαρκ Λίνερ, ο μεγαλύτερο εν ζωή αιγυπτιολόγος, διαχώρησε τη θέση του και δέχτηκε ότι πάμε τόσο πίσω στην ιστορία και ίσω όσο μια πραγματική μορφή έδωσα από διότι κάτι και το από τον Αλεξανδρέ, ε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, αφού και αναφερθήκαμε και στον Τένικεν. Ε, θα ήθελα λίγο να μα μιλήσει για την ΝΑΣΚΑ και τι περίσιμ... περίφημε γραμμέ τη ΝΑΣΚΑ ε, που βρίσκεται στο Περού. Ένα θέμα που αρκετοί μπορεί να το ξέρουν, αλλά ωστόσο είναι αξιοθαύμαστο. Θα θέλαμε να μα πει τη δικιά σου άποψη. Ωραία, λοιπόν. Η ΝΑΣΚΑ, ναι, όπω είπες, έχει εγγραφεί από τον Τένικεν. Αυτό νομίζω το, το ξέρουν όλοι. Αλλά η θεωρία του Ντένιγκεν στρίφθηκε σε γεγονότα τα οποία δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή από τον Ντενικεν. Ο Ντένιγκεν μα είπε ότι ήταν ένα είδο αρχείο διάδρομου, ο οποίο έγινε προ τιμή των αρχείων αστροναυτών. Κάτι τέτοιο στην αρχή φάνηκε χαζό. Νομίζω και σε ένα παιδάκι θα χαζό. Ποια είναι όμω η διαφορά, Αν προσέξει, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην αρχαιολογία εδώ. Η αρχαιολογία έχει μια πολύ μεγάλη σχέση με τη χημία. Χημία δίκο αρχαιολογία δεν υπάρχει και αρχαιολογία χημία. Οι χημικοί πριν από τρία χρόνια ανακάλυψαν πολύ μεγάλε ποσότητε από αρσένιο το οποίο είναι ένα δηλητήριο το οποίο βρέθηκε ακριβώ και στου διαδρόμου. Στου οποίου θεώρησαν ήταν αρχαιοαστροναυτική. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέση του αρσενίου σε κανένα άλλο έβριμα στο Περού. Κάτι το οποίο ήταν φανταστικό. Πριν από αυτό, ο Έριχ Βοντένικεν είχε δηλώσει ότι θα βρείτε σε εκείνο το σημείο ευρήματα και χημικά στοιχεία. Τα οποία ίσω να αποδείξει ότι υπήρξε μια ανώτερη ζωή η οποία κατέφθασε κάτω. Βέβαια, όλοι γέλασαν, και εγώ μαζί σ' αυτού δεν διαφωνώ. Και βλέπω σήμερα ότι όντω βρέθηκε αυτό τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι σε κάτι άλλο, με ήναι Μία άλλη ερώτηση επειδή το αναφέραμε και <ΣΣ> πιο πριν τώρα περνάω από, από μυστήριο σε μυστήριο ουσιαστικά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο ε, Θα ήθελα να μας αναφέρεις λίγα πράγματα και για το Stonehenge Αυτό το μεγαληθικό μνημείο που βρίσκεται <ΣΣ> στη Βρετανία έχουν προταθεί πάρα πολλές θεωρίες Πιστεύω για την... τόσο για το σκοπό κατασκευής του όσο <ΣΣ> και για τη χρονολόγηση Κατά την παραμόνι μου στην <ΣΣ> Αγγλία και το μεταξιακό που έκανα εκεί Είχα τη δυνατότητα να στο <ΣΣ> πά η πανεπιστημιακή μου παιδεία, εμένα αυτό που μου δίδαξε σχετικά με το Στόντσετ, ότι πρόκειται για ένα μεγαλυθικό μνημείο, γύρω στο 3.000, το οποίο προφανώ ήταν ναό. Αυτό δεν αποδείχθηκε ποτέ, πραγματικά. Εγώ σε ένα άνθρωπο στο Μίξτερ, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ κατέφυγο, μπορείτε να αισδίστε. Είχα πει ότι ίσω μια άποψη των Ελλήνων ότι ήταν ναό υπέρ του Απόλωνα, μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποιε στοιχειότητε που οδηγούν εκεί. Πώρα το τι πραγματικά είναι το Στόντσετ, αν θε γνώμη μου. Το έπεται και ένα αρχαίο παρατηρητήριο των άστρων. Και μια που το ανέφερε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έξω από το Ιpswich, ξέρει, στην Αγγλία. Ότι έξω το Ιpswich βρίσκεται αυτή τη στιγμή μια αρχαιολογική ανασκαφή που ανέσκαψε μέρο ενό μεγαλιστικού μνημείου πανομοιότυπη με το Στόχιτ. Οπότε αρχίζει και αναπτύσσεται μια θεωρία ότι αυτά τα τεράστια μεγαλιστικά μνημεία δεν ήταν μόνο το Στόχιτ. Βρίσκονταν σχεδόν σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε θα πρέπει να ανακαλύψουμε ποιο πολιτισμό ήταν εκείνη την περίοδο που κατάφερε να δημιουργήσει τόσο μεγάλη αστρονομία, αρχαία αστρονομία. Αλέξανδρε, εύχω να σου κάνω και την τελευταία ερώτησή μας για το απόψινο, την απόψηνή την εκπομπή. Να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά τα θέματα που μας ανέλησε ο Αλέξανδρος είναι από μόνα του κάθε ερώτηση, ένα και... θέμα μιας εκπομπής, ε, Ναι, σίγουρα θα ασχοληθούμε τώρα Νάσκα, Στόνχετς, πυραμίδες, δρακόσπιτα που δεν ρωτήσαμε γιατί την προλαβαίνουμε. Ε, αυτό που θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, είναι: θέλω να, επειδή γνωρίζω ότι έχει ε, κάνει αρκετά ταξίδια, θέλω αν μπορεί να μα περιγράψει εμπειρίε από ένα ιδιαίτερο ταξίδι σου ναι. ανά τον κόσμο. Βέβαια. Πέρυσι από δύο χρόνια είχα τη χαρά να βρεθώ στην Αμερική. Ξεκινώντα από το Σαν Φρανσίσκο και φτάνοντα μέχρι το Γκραν Κάνι, με αυτοκίνητο. Μέσα σε αυτή την πορεία είχα την ευχαρίστηση και τη χαρά να δω τα μνημεία των Ονασάζη. Ήταν κάτι το οποίο βέβαια, όλοι έχουμε δει σε ταινίε τα μνημεία αλλά αν τα δείτε, παιδιά από κοντά, θα δείτε ότι πραγματικά είναι ένα μυστήριο. Βρίσκονται σε χαράδρες μέσα, δίχω να υπάρχει κάποιο λόγο να το χτίσουν εκεί. Έχω ψάξει όλη τη βιβλιογραφία, και τη συμβατική και τη μη συμβατική, και όλη η θεώρηση γι' αυτό είναι ότι προφανώ λόγω εμφυλίων πολέμων τα χτίζανε πιο ψηλά για να μην καταστραφούν. Δεν βρέθηκαν αποδείξει για τον νησυχισμό, ένα πολύ καλό ισχυρισμό, δίχω όμω σοβαρέ αποδείξει. Ήταν ό,τι καλύτερο και μετά το Στόχητ φυσικά, το οποίο έχω επισκεφτεί πάρα πολλέ φορέ. Μπορώ να πω ότι είναι ένα μνημείο το οποίο δεν θα συμφωνήσω με τους New της Φίγκερς που πιστεύουν ότι θα νιώσουν καλύτερα εκεί. Πιστεύω όμως διότιος το κλησιάς θα δει πώ ξεκίνησε η έξυπνη αρχιτεκτονική του ανθρώπου που μπορεί να δημιουργήσει κερατουργή μετασκέψης. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι η βοήθεια του Αλέξανδρου έτσι σε όλο αυτό το κεφάλαιο αρχαιολογικά μυστήρια για τη σημερινή εκπομπή ήταν καταλυτική. Μας, ε, έδειξε πολλούς δρόμους, σκέψεις, μπορούμε να... Μα έδειξε πολλού καινούργιου δρόμου σκέψη. Οι φίλοι τη εκπομπή που δεν έχουν ξανασχοληθεί μπορούν να ψάξουν για Νάσκα, για πυραμίδε, για Στόουνχε. Μα εισήγαγε σε αρκετά θέματα τα οποία σίγουρα θα ψάξουμε στο μέλλον και θα θέλαμε, Αλέξανδρη, να συζητήσουμε α, και τη βοήθειά σου σε μελλοντικέ εκπομπέ, έτσι. Εννοείται, δεν το συζητάμε, μέχρι. Θέλουμε. Για πριν κλείσουμε λίγο, ναι? κάτι να πω και στο κοινό. Ότι, παιδιά, η εναλλακτική δεν είναι παρούφε. Η εναλλακτική αρχαιολογία είναι επιστήμη και το ξαναλέω. Μεγάλος Αιγυπτιαλόγος ήταν ο Μάρκ Λίντερ που είπα, αλλά και ο Ζάχη Χαουάς που πολλοί τον κατηγόρησαν, όπως γνωρίζετε τώρα που έγινε η αλλαγή στην Αίγυπτο, είναι αρχαιολόγοι που ξεκίνησαν από τον Έντγκαρ Κέις, παιδιά. Είναι αρχαιολόγοι που μπήκανε στην αρχαιολογία με τη λογική να βρουν τον Records. Δεν βρέθηκε αυτό και δεν άλλαξαν τις τους. Μπορεί ο Ζάχη να διαχώρησε τη θέση του, αλλά μου κάνε, παιδιά, να μάθω ότι πραγματικότητα και όχι απλά κάποιοι που εμφανίστηκαν στο προσκήνιο για να πουλήσουν πέντε βιβλία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες Αλέξανδρε να, έτσι να ξεκαθαρίσουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως ε, εκ πρώτη όψης να προσεγγίσουν ε, επιστημονικά θέματα από ένα, από ένα διαφορετικό πρίσμα, στην ουσία ένα ε, είναι ξεχωριστή και να είναι και πρωτοπόρη στην έρευνα, έτσι. Έτσι κι αλλιώ να πούμε ότι η επιστήμη δεν είναι τίποτα άλλο από θεωρίε οι οποίε επικρατούν πάνω σε άλλε θεωρίε yeah. και ενδεχομένω κάποιε θεωρίε οι οποίε δεν επικρατούν στην εποχή μα να επικρατήσουν σε κάποιε δεκαετίε. Βέβαια. Και αυτό που έχω να παρατηρήσω και τα που και για το κοινό είναι ότι για να πιστέψετε κάποιον εναλλακτικό αρχαιολόγο, ρωτήστε τον τι δουλειά κάνει. Αν είναι αρχαιολόγο, έχει δικαίωμα με βάση τι αποδείξει πάντα. Να μα αποδείξει ότι είναι εναλλακτικό αρχαιολόγο. Δεν μπορεί να είναι εναλλακτικό αρχαιολόγο αν δεν είναι αρχαιολόγο. Πώ ξέρει να αντιπαραθέτει τη θέση του, αν δεν ξέρει τι θέσει του, τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Και αυτό είναι το κακό του ελληνικού χώρου. Δηλαδή, ο καλύτερο εναλλακτικό αρχαιολόγο που έχω στην Ελλάδα είναι ο Θανάη Ωβέμπο. Ο, ο οποίο τυχαίνει να μην είναι αρχαιολόγο ο άνθρωπο. Αλλά έχει πολύ ωραία άρθρα τα οποία μου έκαναν τρελή εντύπωση γιατί ο άνθρωπο φαίνεται να γνωρίζει την αρχαιολογική θέση τον οποίο Θανάση Βέμπο, να πούμε, ένας από του σημαντικότερου Έλληνες Το ερευνητές σύγχρονους. Έτσι. Θα τον έχουμε σίγουρα σε μελλοντική εκπομπή. Βέβαια. Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε τώρα. Να Ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε μας. για ώρες. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. καλά. Και, καλά θα και θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλους συνεργάτες να βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. καλά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 και συνέχεια στα μικρόφωνα μηνά από παγιοριού και οντρία Πανουτσόπουλο. Ε, έχουμε τον επόμενο συνεργά τη εκπομπή, τον Ή... πολύ αγαπημένο Γιώργο Ιωαννίδη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε έτσι τη γύρα πάλι ανά την Ελλάδα και να έρθουμε σε επαφή με του ρεπόρτερ μα. Θα είμαστε πάνω από ένα τηλέφωνο και θα βάμε από γωνιά σε γωνιά της χώρας Θα ξετρυπώσουμε τους ιδανικούς συνεργάτες και θα τους φέρουμε εδώ Στα ραδιοφωνά σας, Έτσι, Ατλαντίς, 150,2 το, το Γιώργο τον Ιωαννίδο, τον είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή εδώ συνεντευξιαζόμενο Όμως από σήμερα θα διατηρεί την ραδιοστήλη Όκαλτ ε, Δηλαδή το πανόραμα του αποκρυφισμού Πολύ ωραία εγώ θα σε αργήσω λίγο μινά γιατί είναι τραγουδάρα αυτό που παίζω τώρα έτσι. Ναι, <laughs> εντάξει. <laughs> Λοιπόν, για πάμε να δοκιμάσουμε. Γιώργο, μα ακούς; Βεβαίω. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ε, λοιπόν, ε, νέα στήλη Oakland Panorama. Γρήγορα, γρήγορα θα θέλαμε να μας πεις τι θα, είναι, τι θα περιέχει αυτή η στήλη, και περνάμε κατευθείαν στα νέα αυτή τη εκπομπή. Ε, η στήλη αυτή θα αφορά τη μεταφυσική. Και για να τοποθετηθούμε πιο καλά, θα ήθελα να, λίγο να ξεχωρίσω τον όρο μεταφυσική από το παραφυσικό, μιας και η εκπομπή... Γιώργο, αν μπορεί ε, να μιλάς <στονίτως> λίγο πιο δυνατά. Ναι. μια και η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο παράξενο, ε, είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε τη μεταφυσική από το παραφυσικό. Το παραφυσικό ασχολείται με φαινόμενα που υπερβαίνουν γνωστούν νόμους της φυσικής, δηλαδή καταστάσεις που είναι πέρα ή παράλληλα του φυσικού. Αντίθετα, η μεταφυσική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που πραγματεύεται τις πρώτες αρχές και τις αιτίες των όντων. Ω εκ τούτου ασχολείται με ζητήματα όπως η ύπαρξη του Θεού, η ζωή μετά το τα κλπ. Αλλά όχι με τρόπο παραψυχολογικό. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν οι εκροατές μας για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, τι νέα έχει το ΟΚΑΛΤ panorama για αυτή τη βδομάδα. Να ξεκινήσουμε, εφόσον ε, ε, διαγράψαμε το, την εικόνα του, μετα, του τι είναι μεταφυσική, αυτομάθως υπάρχει το ερώτημα πως μπορεί κάποιος να ασχοληθεί με τα μεταφυσική. Ε, υπάρχουν οι θεωρητικοί τρόποι και οι πρακτικοί τρόποι. Ένα από αυτούς ο, ε, είναι να σπουδάσει τη μεταφυσική. Ε, για την πρώτη εκπομπή λοιπόν, θα ήθελα να πω για αυτό το θέμα, για το πως μπορείς να σπουδάσεις την εσωτερική φιλοσοφία. Ε, στο το εξωτερικό υπάρχουν διάφορα προγράμματα ε, και μάλιστα υπάρχουν δύο μεγάλα πανεπιστήμια, ένα στην Λανδία και ένα στην Αγγλία, όπου μπορεί ο καθένας μας από εμάς να πάει και να σπουδάσει δυτικό στο τουρισμό συγκεκριμένα. Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ε, ονομάζεται Phoenix Rising Academy και μπορεί ο τίτλος να είναι στα ξένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ελληνική προσπάθεια, στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο. Η έδρα τη σχολή είναι στο εξωτερικό, βέβαια, όμω η Ακαδημία και ελληνικά μιλάει και διαθέτει ελληνίδα διευθύντρια και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, πρόκειται για την Σάνσα uh, Τσέιτο, που έχει ολοκληρώσει τι σπουδέ στο συντηρητικό εσωτερικό στο Πανεπιστήμιο του Exeter. Το Exeter είναι ένα από τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια που σα έλεγα. Ε, έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε δεκάδε επιστημονικά συνέδρια και είναι συγγραφέα πολλών ακαδημαϊκών εργασιών που αφορούν τη μεταφυσική του συντηρητικού εσωτερικού γενικότερα. Η Ακαδημία του Φίνικα, λοιπόν, που ιδρύθηκε το 2009, πραγματοποιεί μαθήματα εξ αποστάσεων και χρησιμοποιείται συγκεκριμένα μέσω ίντερνετ στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά. Και έτσι είναι προσβάσιμο από πολλοί κόσμο. Στην, στην ελόγω σχολή, λοιπόν, μπορεί ο καθένα από εμά να μάθει για την ιστορία και τη φιλοσοφία μια πλιάδα αρχαίων παραδόσεων, την καμπάλα, το αρνητικό τάγμα τη Χρυσή Αυγή, το θέλμα του Άλεστερ και πολλά πολλά άλλα. Κλείνοντα. Θα ήθελα να τονίσω πως η συγκεκριμένη Ακαδημία δεν είναι μια νομιωτική σχολή, δεν είναι κάποιο πτάγμα δηλαδή, ε, δεν ζητάει από τους της την πρακτική εφαρμογή των όσων διδάσκονται στη σχολή, παρά εξετάζει το βυτικό εσωτερισμό αποκλειστικά και μόνο μέσα από την ακαδημαϊκή και επιστημονική ματιά. Για περισσότερο όμως όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να επισκεφθεί την μικροσωσελίδα www.phoenixrising.org.gr να πούμε Γιώργο ότι πέρα από όσες πληροφορίες μας έδωσε την κυρία Τσέη, το θα την έχουμε σίγουρα με μεγάλη μας χαρά το αποδέχτηκε και η ίδια κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της επιστημονικής ακαδημαϊκής μελέτης του εσωτερισμού, του δυτικού εσωτερισμού ένα θέμα παρεξηγημένο έτσι εδώ στην Ελλάδα θεωρείται από πολλούς αρκετά περίεργο είναι Βλέπω. θέμα τζιζ, ε, ενδεχομένω ίσω και δικαιολογημένα, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα παρατράγουδα mm -hmm. από διάφορου μη σοβαρού και επαγγελματίε του χώρου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσπάθεια με τον Φίνικα, ο οποίο ε, αναγεννάται από τι τάχτε του, δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπου που έχουν και γνώσει ακλικό να προσεγγίσουν το δυτικό εσωτερισμό με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Δεν είναι Έτσι, δεν είναι Γιώργο. Ακριβώς, ε... Πριν να αφήσετε όμω θα ήθελα να προσθέσω ένα, τα νεάκια, ένα σχόλιο στα νεάκια σα, ε, Σας πάω κάπου τώρα βέβαια. Ε, σχετικά με το 11 και τι πυραμίδε. Η αλήθεια είναι ότι όντω είχαν κλείσει τη Μεγάλη Πυραμίδα προχθέ Παρασκευή. Το θέμα όμω είναι ότι υπήρξε όντω μια ομάδα από το εξωτερικό που είχε ζητήσει, ήταν μια, ε, περίπου 120 άτομα είχαν ζητήσει να πάνε και να κάνουν όντω μια τελετή όπου θα μαζεύονταν γύρω από τη Μεγάλη Πυραμίδα, θα ενώναν τα χέρια τους, θα αγκαλιάζαν ουσιαστικά την πυραμίδα και θα διαλογίζονταν για, για τη διεύρυνση της συνείδησής τους. Ε, αντίστοιχες προσπάθειες υπήρξαν σε όλο τον κόσμο, από Σουηδία, Ελλάδα, Αμερική και μάλιστα να σας δώσω μια αποκλειστική είδηση στην Αμερική, υπήρξε ε, ένας συγκεκριμένο καλλιτέχνης μάγος ο οποίος δοκίμασε ένα μηχάνημα το οποίο είναι να ενεργοποιήσει με βάση την θεωρία του πάντα, να ενεργοποιήσει μια πύλη το 2012, 21 Δεκεμβρίου 2012, για να έρθουν οι μεγάλοι του Άυκα, ένα τεράστιο θέμα. Λοιπόν, προχθές, ε, Παρασκευή 11-11 του 2011, έκανε την πρώτη δοκιμή. Όπως μου είπε ο ίδιος προχθές που μιλήσαμε, δεν ήταν τόσο πετυχημένη, Θα κάνει τι κατάλληλε ρυθμίσει ώστε το 2012 να πετύχει το πήραμα. Ευχαριστούμε πολύ για την αποκλειστικότητα, Γιώργο. Να σας ερωτήσω κάτι, έχουμε κανένα νέο από το μίστερη ή κάτι ενδιαφερόν Βεβαίως, αύριο 15 του μηνός κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο το καινούριο παιχνίδι για PlayStation και για υπολογιστές το Assassin's Creed, το Revelations, που η υπόθεση γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Στο τέλος του νύχτερη που κυκλοφορεί σήμερα, ε, όλο αυτό το μήνα στα περίπτερα, υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα στο Assassin's Creed, τα, τους μυστικούς κώδικες του παιχνιδιού, και το μήνυμα των Ηλωμινάτη που είναι τοποθετημένο μέσα στο παιχνίδι για αυτούς που ξέρουν πραγματικά να βλέπουν πίσω από αυτά που μας δείχνουν. Μάλιστα, Μάλιστα Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή τη βδομάδα. Εγώ ευχαριστώ. Ραντεβού και την επόμενη βδομάδα. Είναι, αποχαιρετούμε τον Γιώργο τον Ιωαννίδη, τον αρχισίντακτη του περιοδικού Μίστερη. Ευχαριστώ Γιώργο. Τώρα μήπως να... θα πάμε σε ένα τραγουδάκι πιστεύω λιγάκι τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε και, και στον επόμενο συνεργάτη μας. μετά με αστικούς θρύλους και μια ερώτηση προς τους ακροατές μας. Εσείς πόσο της εκατό του εγκεφάλου σας χρησιμοποιείτε. Θα το απαντήσουμε αμέσως μετά το τραγούδι. Ατλαντής. Μόνο ροκ. Η πιο μεγάλη παρέα των ΕΦΕΜ Αγαπάτε <laughs> Το ways you are here είναι τραγουδάρα Τέλος πάντων Λοιπόν, λοιπόν δε, Ο μηνά περιμένει πάσα Και αυτό δεν παίρνει το λόγο Έχουμε κάποια μηνυματάκια Πριν περάσουμε στον συνεργάτη μας Το Γιώργο Τον Αδαμούπουλο Έτσι επιτροχά δίνε κάποια μηνύματα από το ίντερνετ Η φίλη μας η Ράνια Μας δίνει τα συγχαρητήριά τη. Και... Μας λέει ότι γίναμε η αγαπημένη συνήθεια τη Δευτέρα. Ευχαριστούμε πολύ που μα βοηθάει να αυτοθαυμαζόμαστε. Και βέβαια οι ευχέ τη αποκτούν διπλή αξία, μια και μα στέλνει από τη μακρινή Αγγλία το μήνυμά τη. Την ευχαριστούμε και τη ανταποδίδουμε τα χαιρετήσματα. Ο Κυριάκο, ο φίλο μα, thanks για την αποδοχή. Καλό ξεκίνημα στο λογαριασμό. Ραδιοφωνική αστρική πύλη, επαναλαμβάνω. Ή γράψτε στα FM στο Facebook, πατήστε έντερ και εκεί θα ξεπροβάλλουμε πρώτη-πρώτη, πάνω-πάνω. Φίλος μας ο Χρήστο καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο Πού είσαι ρε Χριστάρα, και... καλή θητεία, καλή συνέχεια, φιλαράκι κι αυτός Μήπως τον ξέρω κι εγώ, είναι ναι, αυτός που εισαι ρε χρισταρα καλη καλη συνεχεια φιλαρακι κι αυτος μηπως τον ξερω κι εγω ειναι αυτος που νομιζω Ναι, ο Χρήστος ο απαίρετης, να ε, τον κάνω και διάσημο <laughs> Γεια σου Χρήστο <laughs> Και η φίλη μας η Κατερίνα επίσης, πόσο ωραία παιδιά, μία ερώτηση που θα μπορούσε να καταστεί παρεξηγήσιμη αλλά προφανώς ε, εννοεί το θέμα του πο, ποσοστού που χρησιμοποιούμε ε, στον εγκέφαλό μα. Περίμενε λίγο ανυπόμονη η Κατερίνα. Θα μας απαντήσει ο Γιώργος Αδαμόπουλος, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ε, ο Γιώργος ε, κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Κάτσε να επιστρέψουμε στη μουσική μας. Ένα τεχνικό προβληματάκι που λύθηκε. Νομίζω ότι ο Γιώργος Αταμόπουλο είναι μαζί μα. Εσύ. Καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Γιώργο, τι κάνει. Μια χαρά. Και καλή δεύτερη εκπομπή. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ για τα πολύ όμορφα και καλά σου λόγια. Άλλο ένα λόγο αυτοθαυμασμού και από σένα. Έτσι. Ε, Πρωτού προχωρήσουμε στο ερώτημα που θέσατε, ε, μια που είναι ένα μουσικό σταθμό και μια που το κεντρικό θέμα τη εκπομπή οι πυραμίδε. Έχει ενδιαφέρον να παρουσιάσουμε με ένα πολύ σύντομο τρίβια α πούμε. Υπάρχει μια μπάντα η οποία λέγεται Killing Joke και παίζει τέλο πάντων ένα είδο metal, post-punk, industrial, δεν ξέρω και ό,τι άλλο, μπορεί να έχει 7 χαρακτηρισμού και έχουν εγωγραφήσει έναν ολόκληρο δίσκο μέσα στη μεγάλη πυραμίδα του Χέοπα και συγκεκριμένα μέσα στο... στην αίθουσα του Βασιλιά. Και για να δώσουμε τη μια μεταφυσική χρειά ανέφεραν ότι μπορούσαν να εγωγραφήσουν μόνο 20 λεπτά την ημέρα γιατί οι μπαταρίε και οι συσκευέ του δεν λειτουργούσαν σωστά. Μάλιστα πολύ ενδιαφέρον νέο. Βλέπω τα πάντα σήμερα οδηγούν στι πυραμίδε. Έτσι, είναι φοβερό. Yeah. Καταφε... Έχουμε καταφέρει μέχρι τη στιγμή μας να συνδυάσουμε όλα τα θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί με τι πυραμίδε. ήρθε η ώρα να χτίσουμε και εμεί μια οικονομική πυραμίδα <laughs> να κάνουμε την καλή. Θα λοιπόν, μπορούσαμε ναι. να χάμε και αστικό φίλο για τι πυραμίδε, αλλά εντάξει να μην πυραμιδοποιήθούμε τόσο πολύ. Ε, λοιπόν, το ερώτημα είναι και θα θέσω εσά πρώτα το ερώτημα. Πόσο το του εγκεφάλου πιστεύετε ότι χρησιμοποιείται; Μινά εσύ τι πιστεύει. Κοίτασε, ό,τι αφορά εμένα, δηλαδή ενώ ο Γιώργος τώρα εμά εμένα και τον Αντρέα Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, νομίζω ένα 99% το έχω, πιστεύω. Μάλιστα, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήγαινε. Αφήνω το 1% έτσι για, για την ελπίδα α πούμε, του να, μην, να μην ισχύει κάτι. Τέτοιο. Επειδή δεν θέλω να είμαι απόλυτο στη ζωή μου γι' αυτό. Εγώ ε, ο πατό τη μεταβολή, γενικότερα και σε ιστορικέ συνθήκε και σε πολιτικέ και στα λοιπά, και στο σώμα μα, Θεωρώ ότι χρησιμοποιώ ένα μεταβλητό ποσοστό του εγκεφάλου μου, το οποίο δεν είναι συγκεκριμένο. Αλλά μάλλον είναι μεγάλο εργάτο. <Το> είναι ανάλογα με τι εφαρμογέ που χρησιμοποιεί, ίσω μεταβάλλεται Ναι, με, Τώρα αυτονοίες. έκανα και ένα update, έβαλα <Το> τετραπήρινο πάνω. Τέλο πάντων. <Το> Πολλονίκελο <Το> <Το> είναι πάνω. <Το> να μα απαντήσει όμω. Να <Το> μα απαντήσει ο Γιώργο, να λυθεί το μυστήριο. Η ερώτηση αυτή έχει ένα συγκεκριμένο νόημα, γιατί υπάρχει ένα αστικό στρίλο που λέει ότι χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου. Ε, αυτό ο αστικός τρίλογο έχει αναπαραχθεί τόσο πολύ τις τελευταίες δεκαετίες από διάφορους ψευδοεπιστήμονες, από διάφορες έκτες, από αιρέσεις, από χίλια δυο, από new αίτς, από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς και λένε τέλος πάντων ότι ξέρετε κάτι χρησιμοποιείτε μόνο το 10%, ακολουθήστε τι δικέ μας πρακτικέ και θα χρησιμοποιήσετε και το υπόλοιπο 90% και θα φτάσετε στα επίπεδα του Χριστού, α πούμε, ή δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο. Ε, αυτό έχει κυκλοφορήσει και σε Chainmail. Φλασική περίπτωση του λατιαστικού θρύλου. Ε, ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε αυτό από πού έχει ξεκινήσει. Ε, υπάρχουν κάποιε θεωρίε σχετικά με έναν ψυχολόγο στι αρχέ του 20ου αιώνα, ο οποίο υποστήριξε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιε αυξημένε νοητικέ ικανότητες και πρέπει να τα καλλιεργήσουν, αλλά πουθενά δεν αναφέρθηκε το ποστό 10%. Ε, η πραγματικότητα πάντω είναι πολύ πιο πεζή. Ο μέσο ανθρώπινο εγκέφαλο. Αν και αποτελεί μόνο το 3% του βάρου του ανθρώπινου σώματο, χρησιμοποιεί σχεδόν το 20% τη ενέργεια που προσλαμβάνει ο οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πολύ ένα πολύ ενεργοβόρο όργανο, και αν ίσχυε η θεωρία του 10% και το υπόλοιπο ήταν ανενεργό, τότε οι άνθρωποι με μικρότερο εγκέφαλο, και συνεπώ με πιο αποτελεσματικό, κατά κάποιο τρόπο, θα είχαν ένα εξελικτικό πλεονέκτημα, και άρα με τη διαδικασία τη φυσική επιλογή, η ίδια η φύση θα είχε εξαλείψει. Σαν ενεργό κομμάτι του εγκεφάλου. Αλλά πέρα από τη φυσιολογία και τα επιστημονικά, υπάρχει και μια πολύ απλή πρακτική εξήγηση. Αν συμβεί ένα οποιοδήποτε εγκεφαλικό τραυματισμό, δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο του εγκεφάλου, ε, ακόμα και ένα μικρό τραυματισμό μπορεί να βγει σε σοβαρότερα, σοβαρότερα προβλήματα, είτε κινητικά, είτε φυσιολογικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτό ο αστικό τρίλογο δεν έχει καμία βάση και δεν ισχύει. Μάλιστα. Επειδή εδώ θέλω να τα λέμε όλα, νομίζω υπάρχουν κάποια βιβλία του Ρον Χαρμπαρτ, αν δεν κάνω λάθο από μια συγκεκριμένη θρησκευτική σεκτα αυτή των σαϊεντολόγων που προωθούν τη συγκεκριμένη, ναι, συγκεκριμένη θεωρησία. Έτσι δεν είναι. Ναι. ναι, είναι και διάφοροι διάσημοι εκεί. Τομ Κρούζ κτλ. Έχει βγάλει και κάποια βιβλία διανοητική κλπ. Εντάξει, αυτά δεν έχουν κάποια νόμιμη βάση. Δεν ήταν αναφερτός συγκεκριμένα. Αλλά νομίζω το φωτογραφίσαμε αρκετά. Δεν πειραζήμαστε εμεί εδώ να τα κατονομάζουμε. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθο, στο εξώφυλλο των βιβλίων έχουν βάλει και τον Άινστάιν οι αθεόφοβοι. Ναι, γιατί υποτίθεται ότι ο Άινστάιν χρησιμοποιούσε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% του ανθρώπινου κεφάλου. Ωραία, Γιώργο, νομίζω ότι ήρθε να σε ευχαριστήσουμε γιατί βιαζόμαστε και λιγάκι. Καλά, μετά τι σημερινέ αποκαλύψει θα, θα είσαι και πάλι μαζί μα την επόμενη εβδομάδα με έναν άλλον αστικό θρύλο. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου και σήμερα. Και Ya, Σε λίγο θα περναχωρήσουμε στον επόμενο συνεργάτη μας ο οποίο δεν είναι άλλο από τον Γκόστα του Μαυραγάνη. Αφού πρώτα όμως θα κάνουμε ένα πολύ μικρό πανευθετικό διάλειμμα, ε, να στείλουμε χαιρετισμού στον Τάκη του Μπακαρέτσα, ο οποίος δίνει το τελευταίο του μάθημα αύριο. Καλό πτυχίο, να είσαι, να είσαι καλά, αδελφέ. Του ευχόμαστε να σκοράρει. Και την φίλη μα, τη Γεωργία, επίση. Καλησπέρα, παιδιά. Συγχαρητήρια για την όμορφη συντροφιά σα με του εξαιρετικού συνεργάτε και την ενδιαφέρουσα θεματολογία. Keep going. Επίση, να χαιρετήσω τον Φιλόδαμο. Θα συζητήσουμε ίσω σε ολόκληρη εκπομπή την ιστορία αυτού του ονόματο. Ψάξτε στο Google τη λέξη Φιλόδαμο, δεν θα βρείτε για πολλά πράγματα. Ε, Χαιρετισμού στο Παρίσι, λοιπόν. Ε, και πριν προχωρήσουμε στην επόμενη στήλη τη εκπομπή, να θυμίσουμε ξανά τρόπου επικοινωνία. Στο email stargatefm, mail stargatefm.gmail.com Στο facebook λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη ή stargatefm στο search του facebook Κάντε μας άτο, θα χαρούμε πολύ <συσκλή> Κάθος επίσης και μέσα από την ολοκένουριά του σελίδα μας που φιλοδοξούμε στα μέσα της εβδομάδας να φιλοξενήσει και αυτή την εκπομπή ετσι στο αρχείο που θα ανεβάσουμε το www.stargatefm.gr Ήθελε <συσκλή> <συσκλή> να <συσκλή> το πεις αυτό Λοιπόν, μαζί μα είναι ο Κώστας ο Ομαυραγάνη, δημοσιογράφος στην Καθημερινή και στο τμήμα των επιστημονικών ειδήσεων. Θέλουμε να τον καλωσορίσουμε και σήμερα. Γεια σα, Κώστα. Καλησπέρα. Ε, ποιο είναι το επιστημονικό νέο τη εβδομάδα, Λοιπόν, εγώ δεν έχω να κάνω με πυραμίδε. Θα σα απογοητεύσω αυτό το θέμα. Εγώ έχω να κάνω όμω με ένα άλλο θέμα το οποίο κάποιο, λέω τώρα εγώ, κάποιο, ο Μινά, Μινάς, εγώ ένα όνομα μου, έρχεται ενδεχομένω να βρει ενδιαφέρον. Ως ε, ιδιαίτερα φαν των αθλητικών της αθλητικής πραγματολογίας για, να... για ομάδες, για, για, να... για... ποιου Για να ακούσω. Ε, αθλητικογραφία. Σποτσκάστες για την ακρίβεια. Από τους δημοσιογράφους τους οποίους κανείς λατρεύει να μισεί, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, ποιος δεν έχει γκρινιάξει κάποια στιγμή για το τι λέει και πώς τα λέει και έλα μωρέ, τέτοιος είναι, ξέρω εγώ, Βάζολος, Γάβρος, Πάρτσις, Αριανός, δεν ξέρω τι. Τώρα, π, π, π, κάπου πάει το μυαλό μου, μπώς μιλάς για προς Αγγλία πλευρά. Ε, για την ακρίβεια, έχει να κα... μιλάω για την Αγγλία, προς Αγγλία πλευρά ο Το μυαλό μου έχει πάει σε David Ike, το έχω πάει πολύ μπροστά. Όχι, όχι αξιβώς, φύγερμε σε άλλο. Ε, προς ε, Ελβετία για την ακριβία. Πρόκειται για έναν αλγόριθμο της πολυτεχνική Σχολής του, του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου της Λοζάνης. Ουσιαστικά ο αλγόριθμος αυτός ε, παρακολουθεί βίντεο ε, αθλητικών ε, παιχνιδιών. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ε, ό,τι θα ήθελε κανείς. Ο αλγόριθμος αυτός έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί και βάσει των στοιχείων τα οποία ε, λαμβάνει υπόψη του τέλος πάντων, όπως τα χρώματα των στολών, τους αριθμούς, τα στατιστικά των παικτών, ε, να προβαίνει ουσιαστικά σχολιασμό. Δηλαδή μιλάμε για έναν, πηγαίνοντα πολύ μακριά, ε, ρομποτικό. κάστερ. Πώς φαίνεται αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, αλλά ε, νομίζω ότι και ρομποτικός να είναι πάλι θα τους βρίζουμε, έτσι νομίζω. Ε, βέβαια, με όλες αυτές τις διαμαρτυρίες που συμβαίνουν στα εκεί εγκήπαιδα... Είναι με αυτούς που λατρεύει ο κόσμος να μισεί. Αλλά όπως και να πιστεύω θα ήταν ενδιαφέρον, επειδή ακόμα κι αν... Ε, εντάξει, ισχύσει αυτή η οπαρική νοοτροπία, ότι άντε μωρέ, τον δεν ξέρω τι τελείσες... Πρακτικά θα ήταν αδύνατο από το καλοσκεπτή να βρίζει κάποιον. Γιατί άμα δεν είναι και ένα υπολογιστή αντικειμενικό, ποιο μπορεί να είναι. Βέβαια εξαρτάται και από το λογισμικό που του έχει βάλει ο εκάστοτε προγραμματιστής, Αυτό έτσι. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή και άμα το χακάρουνε στον αέρα και λέει τα αντίστροφα, τι θα γίνει. Θα το φάει ξύλο και από του δύο <laughs> ο υπολογιστή. Πάνι θα κυπηγάει κανεί στον αλγόριθμο. <laughs> είναι και και Λοιπόν, λοιπόν, να πούμε ότι ένα ακροατή μα ρωτάει: Φίλε Κώστα, είσαι από Θεσσαλονίκη. Έπιασε ε, το λάμδα πιο πριν. Προφανώ, αλλά ίσω και να σε έχει ακουστά γι' αυτό. Νομίζω βάζει λίγο γλώσσα παραπάνω στο λάμδα. <laughs> λάμδα δηλαδή. Λάμδα, λάμδα, λάμδα. Ναι, από Θεσσαλονίκη, ναι. Αφού λύθηκε και αυτό το μυστήριο, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα για την παρουσία του. Θα είναι μαζί μα και την επόμενη εβδομάδα με ακόμα ένα επιστημονικό νέο. Κώστα, ευχαριστούμε. Πηγά και στη Θεσσαλονίκη, αν και είναι στην αθήνα ο κιόλο μα. <laughs> λοιπόν, συνεχίζουμε εμεί. Λοιπόν, να πούμε ότι το μυστήριο με την αναζήτηση τη ταυτότητας του Κώστα φαίνεται ότι έχει πάρει το δρόμο του. Ο φίλος μας ο Γιώργος ψάχνει για κάποιον συνάδελφό του από το 2.96 καμπάνι, πως έτσι. Προφανώς πρόκειται για ένα στρατόπεδο και επίσης ο φίλος μας ο Αζήφ Τζαφά. Μπράβο παιδιά, καλή συνέχεια, χαιρετισμούς από Χίο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Και μιας και είπατε ότι... Αγαπημένο τμήμα αυτό και από τα εξαιρετικά έτσι. τμήματα που είχε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Και βέβαια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έτσι με την κληρονομιά του κέντρου αναζήτηση Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το οποίο βγήκε η συγκεκριμένη εκπομπή από το 2003 μέχρι το 2007. Μια και είστε στον Ατλαντή, να σα πω ότι ο Πειραιά πάντα με έκανε χαρούμενο, όπω τώρα με αυτή την εκπομπή. Από Κερατσίνη είμαι. Γεια σου, φίλε Αζίφ Τζαφά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρα 5. Να πούμε ότι θα βγει τώρα μαζί μας ο Μιλτιάδης ο Τσαμπόγος για την εναλλακτικά ταξίδια. Για δεύτερη συνεχομένη εκπομπή δεν θα προλάβουμε να αναφερθούμε σε κάποιες στήλε που είχαμε ετοιμάσει όπως τα βιβλία και η ατζέντα. Αυτό είναι ευχάριστο μηνά γιατί είναι πολύ ωραίο να έχει πράγματα να πει και να τα κρατάς μέσα σου. Έχουμε έναν πλούσιο εσωτερικό κόσμο. Ναι. Και τον εμπλουτίζουμε ακόμα περισσότερο. Σκέψου οι ακροατές τώρα πόσο έχουν προωθεί η παρέα το θλαντής. Ε, το θέμα είναι ότι πέρα από όλα αυτά που είπε. θα πρέπει λογικά για να έχουμε μία normal ροή σκέφτομαι αυτή τη στιγμή ανοιχτά και ελεύθερα ναι, ναι. μαζί με την παρέα me, του, του, της αστρική πύλης ουσιαστικά να κάνουμε κάποιους rotations στις, στις στήλε που θα βγαίνουν για να προλαβαίνουμε να λέμε και τα υπόλοιπα «δεν». Ναι. υπάρχει πολύς χρόνος μάλλον θα γίνει αυτό Τέλος πάντων είμαστε σε δοκιμαστική φάση Στην ναι. ουσία Όπως οι είπαμε πρώτες, οι 4-5 πρώτες εκπομπές Και θα είναι παραπάνω μη σου πω θα είναι δοκιμαστικές Είναι ένα πρωτόγνωρο project αυτό Για το ελληνικό ραδιοφώνο mm. και δεν το λέμε για πλάκα ναι, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μα και δεν τα έχουμε εφαρμόσει ε, πάντα σε ό,τι έχει να κάνει τη ροή τη εκπομπή. Αλλά αυτό που θα εφαρμόζουμε σε μόνιμη βάση και είναι δεδομένο είναι να ταλαιπωρούμε τα νεύρα σα. Λοιπόν, ε, μαζί μα είναι από την Καλαμάτα ο Μίλτε Οτσαπόγα, ο, ο οποίο είναι συγγραφέα και ηγείται του ταξιδιωτικού project ε, Παράξανο Ταξιδιώτη, ε, σε ό,τι αφορά το βιβλίο που βγήκε για την Πελοπόννησο από τι εκδόσει Οξύ. Θα μα μιλήσει για το εναλλακτικό ταξίδι. Μίλτο, Μίλτο είσαι μαζί μας, εδώ στην παρέα μας. Ναι, ναι, ναι. Γεια χαρά. Να πούμε ότι σήμερα έχει άρωμα θράκης η παρουσίαση του ταξιδιού, έτσι. Σήμερα έχει άρωμα θράκης, θα ταξιδέψουμε πολύ ψηλά. Ε, θα πάμε στα βόρεια της Ξάνθησης, εκεί που είναι τα γνωστά από μακοχώρια, χωριά τα οποία α, λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι κατοικούνται από Έλληνες, κυρίως, έτσι. Ε, ε, ε, εκεί θα πάμε στο, κοντά στον οικισμό Κάτω Θέρμες, για να συναντήσουμε ένα, σε ένα πάρα πολύ όμορθο το τοπίο με πυκνή βλάση κτλ. είχαμε πάει το 2007 με τον Νίκο τον Κουματζή και τον, τον Δημήτρα Σασίου, ας πούμε τους φίλους εντάξει δυο, ε, το μοναδικό ίσως μυθραίο της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Όταν λέμε μυθραίο τι εννοούμε, έτσι, εννοούμε ουσιαστικά ε, ιερό περσική τη περσική καταγωγή αρχαίας θεότητας ε, του Μήθρα ο οποίο για μερικού ερευνητέ αποτελεί τον πρόγονο σε εισαγωγικά του Ιησού Χριστού δηλαδή ότι ο τελευταίος ε, αποτελεί περισσότερο, περισσότερο μια αντιγραφή του Μήθρα τώρα δεν θα εισέλθουμε σε αυτή την ιστορία ας πούμε το κατά πόσο ισχύει δεν ισχύει κλπ ο καθένα μπορεί να το ψάξει μόνο ελεύθερα ε, Θα το ψάξουμε και στην εκπομπή Θα εξ? κάνουμε και σχόλιο τώρα, μετά το τέλος όμως ο νομίζω τόσο ψάχτησε αρκετά το ζήτημα αρκεί να πούμε ότι στις παραδόσεις για το Μήθρα ε, από την παραδόσμια για το Μήθρα προϊστεί ο λεγόμενο μόνος μηθρασμός ελληνικά και ελληνιστικά μόνο και ρωμαϊκά χρόνια έτσι, μια μεστηριακή λατρεία που άνθησε στην Ανατολική Μεσόγειο τώρα ε, στον 3ο Ιώνα π.Χ. στα τέλη κάπου εκεί πέρα ε, του 4ου μάλλον συγγνώμη ε, στο 4ο Ιώνα π.Χ. πήρε τη θέση του χριστιανισμού. Δεν, υπή, δεν πήρε θέσεις, ουσιαστικά κοντραρίστηκαν, έτσι, και ο χριστιανισμός επικράτησε. Ε, να πούμε για την παράξη το μνημείο όμω. Ναι, να το βέβαια. αυτό, Μίλτο, ναι, ναι. γιατί σίγουρα θα διαφέρει και πολύ εδώ την παρέα του Τλαντής, που σίγουρα θα είναι ταξιδιάρα, Εντάξει, ο κυρός δεν βόηθαει βέβαια τώρα. Και υπάρχουν φίλοι και φίλες και από τη Θράκη, το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή που μας ακούνε τα χαιρετίσματά μας και στη Θράκη. Μου είναι παράξενο γιατί όπως είναι γνωστόλα όλα τα Ιερά του Μύθρα βρίσκονταν πάντα σε υπόγεια μέτρα. Δηλαδή, βρίσκονταν σε σπήλαια, κυρίως φυσικά, και όταν δεν βρίσκονταν σε σπήλαια βρίσκονταν σε τεχνητά, ας πούμε, σε υπόγεια κτίσματα κτλ. Ε, ένα χαρακτηριστικό τέτοιου κλασικού τύπου μυθραίος ε, κτίσμα υπόγειο βρίσκεται στο ε, ρωμαϊκό χρόνο, βρίσκεται στην Πάντρα, ε, μέσα στην πόλη της Πάντρας, στην περιοχή της, α, της αγοράς πόλη. Είναι κοντά στην τατεία του παντοκράτορα, για το οποίο ενδιαφέρεται τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται, ας κάνει την έρευνα του. Ε, εδώ πέρα έχουμε για το σταυμαγκοχρόρια που λέμε κοντά στις χωρίες κάτω φέρμους έχουμε ένα τέτοιο ιερό σε εξωτερικό χώρο και γι' αυτό και είναι τόσο παράξενο και τόσο σπάνιο ε, από το, το οποίο έχει απομείνει σημαντική ιστορική αξία, ένα το ανάγλυφο της θεότητας, το, το πιο χαρακτηριστικό που συναντάται πούμε, σε όλο το... Κόσμο που διαδόθηκε τότε η, η λατρεία αυτή, έτσι, το οποίο είναι, δείχνει τον Μήθρα, η του Μήθρα να σκοτώνει τον ε, κοσμικό τάβρο. Έτσι είναι να πούμε ότι ο Μήθρα είναι ένα θεό ο οποίος προέκυψε από το ζωοραστρικό πανθεόν της Περσίας χαρακτηρίζεται όντω ως ένας από τους κυριότερους ανταγωνιστές του Ισού στα πρωτοχριστιανικά χρόνια Μια, ένα θρησκευτικό κίνημα το οποίο είχε πολύ, ήταν εξαιρετικά δημοφιλές ειδικά mm -hmm. στην Ανατολή ξεκίνησε, και είχε ναι. πολύ μεγάλη ιστορία και επηρέασε πολύ τον χριστιανισμό ξεκίνησε από το, το 5ο ή 6ο προχριστιανικό αιώνα διαδόθηκε πάρα πολύ κυρίως μέσα στις ρωμαϊκές λεγιώνες ε, έγινε ευρύτερα γνωστό, γι' αυτό και διαδόθηκε πάρα πολύ μέχρι και την Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν μυθραία που έχουν βρεθεί στο κέντρο του Λονδίνου μπορεί να το ψάξει κανείς, ακόμα και στη Σκοτία ναι, ε, ο μύθρας είναι ένας θεός ο οποίο κατά την παράδοση επαναλαμβάνω μια παράδοση η οποία ξεκινά τουλάχιστον από τον 5ο-6ο προχριστιανικό ενώ ο ρωμαϊκός μύθρας γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου είχε 12 μαθητές ε, πέθανε και αναστήθηκε μετά από τρεις μέρες Όμως όλα αυτά μαζί με άλλες αντίστοιχες ιστορίες Θα τα αναφέρουμε στην special χριστουγεννιάτικη εκπομπή Που θα κάνουμε κοντά στις 20 Δεκεμβρίου Εκεί θα πούμε πάρα πολλά πράγματα Να ευχαριστήσουμε το Μίλτο για τη συμμετοχή του Θα όμως να, να λέγαμε κάποιες προφορίες Για το θα το βρουν πολύ, πολύ πολύ γρήγορα Βεβαίω, είναι Εναι. και το σημαντικότερο Ωραία λοιπόν αφού φτάσουν στις κάτω θέρμες που είπαμε και περάσουν ένα κημητήρι, ένα μικρό κημητήρι που βρίσκεται δίπλα στο, στο δρόμο έτσι ε, θα βρούνε και την πινακίδα, η οποία μπορεί να δεν βρούν και πέσμενοι, καμιά φορά πέφτει έτσι ε, Η πινακίδα που γράφει, πόσο λένε, ανάγρυφο, μήθρα, γερομήθρα και κάτι τέτοιο ε, έτσι δεν θα καταλάβουν τίποτα, πρέπει να περάσουν, ε, να βρούν μια κρίν, μια ε, πηγή ας πούμε, η οποία, μια βρύση ε, η οποία, πίσω από την οποία προχωρεί ένα μονοπάτι ε, χωμάτινο. Υπάρχει και ένα μονοπάτι το οποίο είναι πλακόστρωτο, πιο αριστερά δεν θα ακολουθήσουν αυτό, θα ακολουθήσουν το χωμάτινο και θα ανεβούν λίγα μέτρα προς τα πάνω στον βράχο. Δεν είναι δύσκολο απλά να γνωρίζουν ότι μπορεί να μπερδευθούν γιατί μπορεί να μην βρουν και κάποιον τόπο στο εκείνο το σημείο και ότι αυτό το ανάγλυφο επειδή είναι διαβρωμένο από το χρόνο είναι λίγο δύσκολο να το δουν από μακριά. Αυτά λοιπόν... Ε... Μάλιστα... Σα ευχαριστούμε πολύ Μίλτο. Ευχαριστούμε Μίλτο που, που μας ταξιδεύεις έτσι. Βέβαια το καιρός είναι πολύ άσημος για ταξίδια τώρα. Δεν έχει σημασία. Μπορούν να τα σημειώνουν οι ακροατές έτσι ώστε να επισκεφτούν αυτά τα μέρη όταν καλύτερεψει ο κύριος. Θα είσαι μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα έτσι. Σαφώς, σαφώ. Γεια χαρά. Γεια σου Μίλτο. Γεια σου, Μίλτο. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πρέπει να τα μαζεύουμε μηνά Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος τη. Ήταν η δεύτερη αστρική πύλη της νέας εποχής ε, Μαζίσες ήταν ο Μινάς παγιού και, και ο Ανδρέας, Ανδρέας Πανοτσόπουλος ε, Ελπίζουμε να ήμασταν έτσι μια καλή παρέα Να ήμασταν καλύτεροι και από την προηγούμενη εβδομάδα θα ήθελα Νομίζω να ήμαστε... ότι ήμασταν καλύτεροι από την προηγούμενη εβδομάδα, βελτιωθήκαμε σήμερα Μακάρι αφού το λες εσύ κάτι θα ξέρεις. Αφού αυτό θαυμαζόμαστε τόσα μηνύματα θετικά πήραμε ναι, να, μην... να πούμε ότι οι παρατηρήσει είναι, είναι αυτές οι οποίες μας κάνουν καλύτερους Να επαναλάβουμε τους τρόπου επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ε, Θα χαρούμε πολύ να δούμε κάποιο email σας στο stargatefmpapaki.gmail.com μέσα, uh, μέσα από τον facebook λογαριασμό ραδιοφωνική αστρική πύλη η Stargate FM Επίση, θα χαρούμε πολύ να σα δούμε να μπαίνετε και στο site μας www.stargatefm.gr. Ευελπιστούμε μέσα στη βδομάδα να έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε το αρχείο αυτή τη εκπομπή. Θα το και... έχουμε καταφέρει σίγουρα, μην να το υπόσχομαι εγώ. Και βέβαια να πούμε ότι προ τα τέλη αυτή τη εβδομάδα, λογικά μέσα από την ιστοσελίδα, θα ανακοινωθεί και το θέμα τη εκπομπή τη επόμενη Δευτέρα, τη 21η, δηλαδή Νοέμβρη. Ε, ναι, θα με ενημερωθείτε αποκλειστικά από εκεί. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, μας ε, κανοποίησατε πάρα πολύ σήμερα ως κοινό, τα καταφέρατε καλά, ελπίζω να συνεχίσετε έτσι. Λοιπόν, να έχετε μια καλή εβδομάδα, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Γεια Και σας. Και φυσικά κλείνουμε με τραγουδάρα πάλι, τι άλλο. 20 χρόνια Ατλαντής. Το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ!